Λοιπόν, σήμερα είναι η έβδομη συνάντηση. Θα κλείσουμε αυτό το πρώτο κύκλο που έχουμε ασχοληθεί κυρίως με μία πιο έτσι, νοητική έτσι, διαδρομή και μετά θα πάμε στα πιο ψυχαναλυτικά μετά το Πάσχα. Οπότε σήμερα είδαμε την προηγούμενη φορά τη ρωσική πρωτοπορία και σήμερα θα δούμε τα άλλα δύο ρεύματα προ προς την αφαίρεση που είναι το ένα στην Ολλανδία με τον Τεστίλ και τον Μοντριάν και το άλλο στο, στη Γερμανία με τον Παουχάους αλλά θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο σε αυτούς τους δύο καλλιτέχνες προτιμώ δηλαδή να δούμε σε βάθος το έργο του Μοντριάν και του Κλε παρά να δούμε τόσο αναλυτικά τον Παουχάους ε, μαζί με τη ρωσική πρωτοπορία και με κάποιες τάσει που έχουμε στη Γαλλία με τον Λεκορμπιζιέ και με αυτού. αυτά όλα τα κινήματα προσανατολίζονται σε ένα είδος γεωμετρικής αφέρεσης Για διαφορετικούς λόγους. Οι Ρώσοι το κάνουν επειδή θέλουν να πάρουν όλα όσα γίνονται στη Δυτική Ευρώπη με τους φουτουριστές, με τους κυβιστές, και να τα μεταφέρουν σε μια καινούρια πραγματικότητα που είναι τότε στη Ρωσία προεπαναστατικά και μεταπαναστατικά. Οπότε έρχεται και κουμπώνει και με ένα είδος κοινωνικής αναγκαιότητας για κάτι το καινούριο. Ε, οι άλλοι βιώνουνε το σοκ του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ε, και θεωρούν ότι... Θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια, σε μια τάξη, σε μια σειρά. Υπάρχει αυτό το λεγόμενο κάλεσμα στην τάξη το Rappella-Lordre σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία είναι ούτως ή άλλως ταραγμένη η κατάσταση στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Είναι επικτυκότοτε ότι το 19 που καθιδρύεται η δημοκρατία της Βαϊμάρης, το 19 ιδρύεται και το Bauhaus στη Βαϊμάρη. Ε και κρατάει μέχρι το 33 που το κλείνει, το 33 είναι η εποχή που ανεβαίνει ο ναζισμός στην εξουσία οπότε αυτά όλα είναι πολύ ενοχλητικά και το κλείνουμε. Μετά όμως οι περισσότεροι από τους εταιρεστές του, ο Γιώσεφ Άλμερς, που πηγαίνει στην Αμερική για σχολή στο Σικάγο και μεταδίδει όλα αυτά εκεί, το Bauhaus είναι ένα συγκινητικό πείραμα που έγινε, γιατί κινήθηκε σε πάρα πολλά επίπεδα, ε, θα το πούμε λίγο, γιατί δεν όμως απολαύουμε να το δούμε και αναλυτικά. Έχω επικεντρωθεί περισσότερο στο Μοντριάν και στο Κλέ, γιατί είναι δύο πολύ ιδιαίτεροι καλλιτέχνες αυτοί και θα ήθελα να του δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ε, το Bauhaus, πάντως, διδάσκει ο Κλέ εκεί, δηλαδή άρχισα να στείλω τον Bauhaus και άρχισα να βάζω έναν έναν στους συντελεστές του και βγήκε ένα τεράστιο πράγμα, το οποίο ήθελε ένα σεμινάριο από μόνο του. Οπότε λέω, το αυτό Τζάμπα το έκανες, γιατί εκτός από τον Walter Gropius, που είναι μια πολύ ατυσημένουσα μορφή, και εκτός από τον Ιωάννη Σίπτεν, που είναι ένας πολύ πνευμένος άνθρωπος, ε, οι συμμετέχοντες καθηγητές σε διάφορα εργαστήρια ήταν ο, ο, ο Βασιλή Καντίνσκι, ήταν ο Παουντλέ, ήταν ο Λάιονερ Φάινγκερ, ήταν ο Γιώζεφ Άλμπερς, συνεργαζόταν ο Φανττέρσμπεργκ. Είχε δηλαδή καταφέρει αυτή η σχολή να μπορέσει να μαζέψει τα πιο εμπνευσμένα πνεύματα εκείνης της περίοδου και κατάφερε να την ενσωματώσει κιόλα που είναι απίστευτο α πούμε όλοι αυτοί μαζί με τόσο διαφορετικέ τάσεις ο καθένας και να μεταπροτήσουν στον χρόνο πάνω το, το, το καταφέρανε εντάξει υπήρχε λαμπές βιέες ο κλάδος ήταν το 30 πάντως το 21 πήγε το 30 δέκα χρόνια ε, και υπήρχαν και εκεί διάφορε συντάσει εσωτερικέ, αλλά είναι πολύ, είναι πολύ ωραίο αυτό το πείραμα. Δεν ήταν πολύ φιλική η κοινωνία, μην νομίζετε. Δηλαδή, η κοινωνία ήταν καχύποπτη και αρκετά εχθρική απέναντι σε όλο αυτό. Επαρχία ήταν τώρα και στη Βαϊμάρη και στον Τεσάου. Όταν πήγε στο Βερολίνο ήταν πια αργά. Ε, και αυτό το πείραμα δηλαδή του πώ μπορεί η τέχνη να μην είναι μόνο για τα μουσεία, αλλά να αφορά και τα καθημερινά αντικείμενα, το ότι η τέχνη δεν είναι μόνο ένα είδος αισθητικής εμπειρίας, τη οποία πιθανόν έχουν οι άνθρωποι που είναι σε μια ανώτερη κοινωνική τάξη, γιατί αυτοί έχουν τη μόρφωση ή τα χρήματα ή την ευκολία πρόσβασης σε αυτά, αλλά η τέχνη είναι κάτι που μπορεί να αμορφύνει τη ζωή των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Και για να ομορφύνει τη ζωή των ανθρώπων θα πρέπει να εμπλακεί με, την, με τις εφαρμοσμένες τέχνες, με την αρχιτεκτονική, με τη γραφιστική, με το design, με τα βιβλία, με τα κανάτια, με τις προθήκες, με όλα τα τίχνια που μας περιβάλλουν. Οπότε έγινε ένα πείραμα, πάρα πολύ καλή με και ζωγράφοι, να πάει να διδάξουν εκεί μια σειρά ανθρώπων τι σημαίνει ο συνολικός σχεδιασμός. <Συσχε> και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή... Ε, συνεργάστηκαν και με την τοπική ε, κοινωνία και τι τις που είχε εκεί η Κύπλα. Ε, δύσκολο είναι αυτό. Εδώ τώρα είσαι ούτε ένας Μάστορας που έχει μάθει τον δικό του τρόπο και προσπαθεί και προσπαθείς να το φέρεις εκεί που θέλει και δεν τα καταφέρνεις. Φανταστείτε τότε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μας έδωσε μια παρακαταθήκη ότι αυτό το πείραμα γίνεται και μπορεί να πετύχει ακόμα και αν η κλίμακά του είναι μικρή Δεύτες, βγάζει ρίζε και αυτό που θα φυτρώσει από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Εγώ, επειδή είμαι και εκπαιδευτικό, με συγκινεί πάντα μια εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί θεωρώ ότι μόνο μέσα από αυτό ο άνθρωπο γίνεται σοφότερο και πιο ισορροπημένο. Οπότε αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα επικεντρωθώ πιο πολύ στον Κλέλ και στα μαθήματα του στον Μπαουχάουζ. Είπα να το κάνω εμέσω. Πριν από αυτό όμω, να πάμε λίγο στην Ολλανδία να δούμε τον Μοντριάν. Ο Μοντριάν είναι μια. Έτσι, του ο Μοντριάν είναι μια πολύ ιδιαίωμα και οι δύο γεννήθηκαν τη δεκαετία του 70 και ο Κλέα και ο Μοντριάν και οι δύο πέθαναν τη δεκαετία του 40 το 40 ο Κλέα το 44 ο Μοντριάν ε, και οι δύο ακολούθησαν μια διαδρομή έτσι αρκετά δύσκολη Έβαλαν τον πύχη πάρα πολύ ψηλά σε αυτό που επιδίωκαν ε, και έχουν πολύ ενδιαφέρον ε, δεν ήταν ιδιαίτερα φίλοι και γνωστοί παρόλο που κινήθηκαν στους ίδιους χώρους. Ο Μοντριάν είναι περισσότερο γνωστός για αυτά τα έργα. Αυτά είναι τα εγκληματικά του έργα για τα οποία είναι περισσότερο γνωστός και ίσως αυτά τα έργα έτσι, συμπυκνώνουν και τη σημασία του στην ιστορία της τέχνης, αυτά. Ε, είναι τόσο αναγνωρίσιμα πια που κοιτάζοντά τα ε, ικανοποιούμεθα από την αναγνώριση και πολλές φορές ε, δεν πιάντουμε να βρούμε τι υπάρχει από πίσω. Είναι και από το 67 που το έκανε και ο Ήβς Αν ε, το, το... Ε, το... Ε, διάρχισε ακόμα περισσότερο με τα φορέματα, που ήταν πολύ εύσοχα και πολύ πετυχημένα, ε, έπιασε ένα μεγαλύτερο κοινό, έγινε μια ευρηματική εικόνα την οποία την αναγνωρίζεις, έγινε επίθετο, μοντριανικός, ε, αλλά καμιά φορά ακυρώνουμε το αρχικό ερώτημα, τι ακριβώς κάνει αυτός, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει να χωρίζει μια επιφάνεια με, κά... με έναν κάναγο μαύρων γραμμών σε κάποια ορθογόνια και μέσα σε αυτά να βάζει σε γενικές γραμμές τα τρία βασικά χρώματα και κάποια μαύρα. Τα άλλα τα αφήνει λευκά, κάποια είναι ψυχρά λευκά, έχουν κάτι γκρίζο, είναι ένα επέστητο γκρίζο. Κάποια είναι θερμά λευκά, κάποια κίτρινα πάνε προς την όχρα ή το πορτοκαλί. Κάποια κόκκινα πάνε προς το Βερμιγιόν ή του καδμιου Τα μπλε είναι πιο βαθιά συνήθως. Είναι και λίγο βαρύ τώρα αυτό το σλάιν. Πάντως αυτό είναι ο Μουτριάν. Ένας κάναβος από και κάθετες μαύρες. Είναι ζωγραφισμένα όλα με πολύ επίπονο τρόπο. Αν δηλαδή δείτε από κοντά αυτά τα έργα, φαίνεται η ζωγραφική του ποιότητα και ο τρόπος με τον οποίο... Ε, ψάχνει πάρα πολύ, δηλαδή φαίνονται πολλοί φορά κάτω από το άσπρο κυρίω τα ίχνη του προηγούμενου κανάβου. Φτιάχνει έναν κάναβο, τον αλλάζει, τον πάει πιο τον πάει πιο εκεί. Μεγαλώνει με τα τετράγωνα, μικραίνει τα τετράγωνα. Κάποιο μπορεί να πει και γιατί το κάνει τώρα όλο αυτό, Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει, πούμε, και γιατί είναι σημαντικό. <Συκλή> Πάντω στην ιστορία τη τέχνης και στην ιστορία του πολιτισμού γενικότερα, πάρα πολύ συχνά, όταν ε, ο, η υποκειμενικότητα ε, διευρυνόταν σε βαθμό επικίνδυνο, ο καθένας χαβά του χαβά δηλαδή και την αντίληψή του, ε, υπήρχαν πάντα τάσεις ε, προς την αντικειμενικότητα ή την διυποκειμενικότητα. Ε, αυτό ο υπότιτλος που είχα βάλει εκεί περί υποκειμενικότητας που μπορεί να λέγατε τι το έβαλε αυτό, το, τι θέλει να πει με αυτό, θέλω να πω ότι ναι, δεν στοχεύουν αυτοί τόσο, ειδικά ο Κλέρ, ούτε μοντριαν στην αντικειμενικότητα, αλλά στην διυποκειμενικότητα. <ΣΣΣΣ> δηλαδή στο πώς η δική μου αλήθεια και η αλήθεια του Γιάννη, και η αλήθεια της Ελένης και η αλήθεια της Σωτηρίας και η αλήθεια τη νίκη πώς μπορεί να συντονιστούν για να αποκτήσουν κάτι το κοινό. Όχι να ακυρωθεί η δική μου αλήθεια και του Γιάννη και της Ελένης και της Νίκης και τη Σωτηρίας, <συνλίκη> να, να έχουμε δικαίωμα στην υποκειμενική ερμηνεία και στην υποκειμενική αλήθεια, αλλά να μπορούν αυτές οι αλήθειες να συντονιστούν σε έναν κοινό παρανομαστή, στοχεύοντας σε αυτό που λέμε διευποκειμενικότητα. Το τονίζω αυτό, γιατί μπορεί να κάνεις κάτι το να το, το εξηγεί τόσο αναλυτικά, διότι την αντικειμενικότητα την προωθούν την ίδια περίοδο τα αυταρχικά και απολυταρχικά καθιστότα της ευρώπης Ο Φράγκος στην Ισπανία, ο Μουσολίνης στην Ιταλία και ο Χίτλερ στην, στην Γερμανία προωθούν την έννοια του αντικειμενικά αποδεκτού από όλους που ακυρώνει το υποκειμενικό. Γι' αυτό μαζεύουν τα έργα και τα εκθέπνες στην εκφυρισμένη τέχνη. Οτιδήποτε δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο αντικειμενικό, στην αντικειμενική επιταγή ενός αεροπληρωτικού καθεστότητας, είναι αρρωστημένο, είναι φαύλο, είναι αλήθικο, είναι ε, ε, εκφυλισμένο. Ενώ αυτοί προωθούν κάτι διαφορετικό. Ντάξει. με συγχωρείτε για την... αυτή, αλλά είναι σημαντικό. Σε όλες λοιπόν τις περίοδους όπου υπήρχε πολύ μεγάλη αύξηση της υποκειμενικότητας και ο καθένας αντιλαμβανότανε... Κάτι διαφορετικό όπως εδώ σε αυτήν την γεωγραφία του New Yorker όπου ε, στη σύγχρονη εποχή βέβαια επειδή οι οι κοινωνικέ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τις τροφοβοτούν ε, ε, συνεχώς απλοϊκά συγκροτούν μικρές ψευδείς αντικειμενικότητες Έχουμε την ανάγκη να απελευθερωθούμε από αυτόν τον εγκλωβισμό και να ορίσουμε τον εαυτό μα. Σαν υπηαγωγή, α πούμε, στο δυτικό κόσμο, επινοούμε συνεχώ διάφορα παιχνίδια για να αναπτυχθεί η προσωπικότητα του παιδιού, η φαντασία του και το ένα και το άλλο. Εδώ, α πούμε, το κοριτσάκι είναι άνοιξη και κάνει μια κίνηση, είναι άσκηση, κάνει μια κίνηση και αισθάνεται ότι είναι ένα λουλούδι που αρχίζει και το κάθε ένα από τα άλλα παιδάκια που το κοιτούνε βλέπουν κάτι διαφορετικό. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, Υπάρχει η ανάγκη επιστροφής σε έναν βασικό κώδικα. Και αυτός ο βασικός κώδικας είναι πολύ σημαντικό να ισχυροποιηθεί. Βείτε την κλασική περίπτωση, α πούμε τα ζάρια. Τα ζάρια είναι ένας βασικός κώδικας. Όταν τα ρίχνουμε, τα ζάρια δεν τα μετράμε, ενώ διότι έφερα ένα Είναι αυτονόητο διότι μας έχει εντυπωθεί αυτή η εικόνα ως ένα sign. Είναι ένα σάιν εύκολο να γνωρίσουμε σημενομένου. Αν αλλάζαμε τα στίγματα πάνω στα ζάρια και βρισκόμαστε απέναντι σε ένα καινούριο σάιν που δεν το έχουμε υιοθετήσει σαν κοινωνία, θα μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι αυτό. Τέσσερα και έχει σβηστεί πια σε πιάσει τα δύο από εκεί και έχει το δύο. Θα αρχίσαμε να το γυρίσουμε γυρω γύρω, να αμφιβάλλουμε. Αυτό σημαίνει ότι και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες έχουν ανάγκη πολύ συχνά να πατάνε σε σταθερούς κώδικες. Να καταχωρίζουν στο μυαλό τους το ατομικό ή το συλλογικό ε, ορισμένα πράγματα, να τα δεδομένα και να εκινούν ε, προχωρώντας τα σε κάτι άλλο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά τα κινήματα και ο σουπρεματισμός στη Ρωσία και τον Τεστίλ στην Ολλανδία και το Bauhaus στη Γερμανία μέσα από την ταραχή της, της, πρώτης, της δεύτερης δεκαετίας του αιώνα τον τετραετή πόλεμο, την διάλυση όλων των κοινωνικών και οικονομικών δομών και όλα αυτά αισθάνονται επιτακτική την ανάγκη να μπορέσουν να ορίσουν ένα τέτοιο κώδικα αν δείτε, ας πούμε, τι ασκήσεις των καθηγητών στο Bauhaus, αυτή είναι μια αυτογραφία από το Bauhaus, προχωρούν στην επανασηματοδότηση της έννοιας των μορφών. Φτιάχνουν πράγματα, τα τοποθετούν και ο καθένας ερμηνεύει αυτά τα πράγματα με έναν υποκειμενικό τρόπο και στη συνέχεια προσπαθούν να φτάσουν στο διευποκειμενικό όλοι μαζί και να καταλήξουν στη γλώσσα και στην έννοια των μορφών. Είναι πολύ όμορφο αυτό το back to basics και συμβαίνει συχνά. Και όταν λέμε τη γλώσσα των μορφών, εννοούμε ότι ξεκινάμε από τα πάρα πολύ βασικά, από το σημείο, από τη γραμμή. Το ότι κάθε γραμμή δεν είναι απλά μια γραμμή. Δηλαδή, η προηγούμενη αντίληψη ήταν ότι η γραμμή περιγράφει, μιμείται αυτό που υπάρχει στη φύση. Εδώ τώρα η καινούργια αντίληψη είναι ότι οι μορφές έχουν, τα δικά τους νοήματα, μια ε, ακανόνιστα κοιματιστή γραμμή μπορεί να δηλώνει ε, χορευτική κίνηση, ελευθερία ασύμμετρη ανάπτυξη, μια τεφλασμένη γραμμή που κάνει πισογυρίσματα μπορεί να δηλώνει ανασχέσεις, εμπόδια, αυστηρότητα, επιμονή. Μια ομοιόμορφα αναπτυσσόμενη καμπύλη γραμμή μπορεί να σημαίνει ε, ανάπτυξη μεν και κυμαρτισμό αλλά χωρίς αξομοιώσεις. Μπορεί να είναι λίγο μονότονη αυτή η ανάπτυξη. Τώρα την βλέπουμε, τρεις γραμμές Και μέσα μου από αυτές τις γραμμές αυτά τα κινήματα προσπαθούν να μάθω να διαβάζω τις γραμμές, να μάθω να διαβάζω τα σημάδια, να μην μιμηθώ κάτι, αλλά να δω τι σημαίνουν οι ραβδόσεις στον αρχαιοελληνικό κείωνα. Ότι σημαίνουν ότι αυτή η καθήψης ανάψυξη εντείνεται, γιατί υπάρχει αυτή η ένταση που τη λέμε διεθνώ. Ότι ένα οριζόντιο πράγμα φέρεται. Ότι ένα όρχιο πράγμα ίστατε Στηρίζει. Και η ελληνική γλώσσα, μάλιστα, είναι μια γλώσσα που τα έχει αξιοποιήσει πάρα πολύ αυτά. Έτσι το έψιλο του φέρεται και το ίστατε με το Ι, έχει χρησιμοποιήσει αντίστοιχους τρόπους ώστε ηχητικά να αποδοθούν αυτά. Άσχετα αν δεν την έχουμε μελετήσει έτσι όπως τα, της άξιζε. Ένας κύριο κρατάει, μια βασική πιέζει, μια άλλη βασική κύριο να στρογγυλεμένη ξεχυλίζει. Δηλαδή πίσω από τις μορφές υπάρχουν νοήματα, έννοιες Οι μελετητε το έχουν μελετήσει αυτό Στέκει, εντείνεται, ταλαντεύεται, κείται, αδιαφορεί ε, Ο Φύσερο είχε μελετήσει το κάθε ορθογόμιο και έλεγε Αυτό είναι ταπεινό, ευχάριστο, ήσυχο, σταθερό το τετράγωνο Δυνατό, υπερήφανο, υπεροπτικό Ανάλογα τι αλλάζει μόνο η αναλογία των σχημάτων Και όμως από εκεί από πίσω υπάρχουν επίθετα που το περιγράφουν Άρα πολύ συχνά οι άνθρωποι προσπαθώντας να συγκροτήσουν ένα μπεσεντέρ των βασικών ενιών τη τέχνης, ένα αλφαβητάρι, προσπαθούσαν να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά. Τι σημαίνει μια επιφάνεια χωρίς στίγματα. Τι σημαίνει όταν μοιράσω αυτές τις τελίτσες ανομοιόμορφα, τυχαία και ασύμετρα. Τι σημαίνει όταν τις τοποθετήσω με μια διαγώνια διάταξη. Τι σημαίνει όταν τις τοποθετήσω συμμετρικά στο κέντρο. Ποια από όλα αυτά μου δείχνει ότι οι τελίτσες εκτιούν και θέλουν να φύγουν. Ποια μου δείχνει ότι οι τελίτσες είναι ευτυχισμένες έτσι όπως είναι και δεν έχουν καμία διάθεση να αλλάξουν τίποτα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με τη γλώσσα των μορφών και η γενικότερη τάση της πρώτης και της δεύτερης δεκαετίας των ευρωπαϊκών πρωτοποριών τάχευτα. αυτό ας πούμε είναι ένα σχέδιο από το σημείο γραμμή επιφάνεια το βιβλίο που βγάζει ο Καντίνσκις την εποχή που διδάσκει αυτά τα πράγματα στον Bauhaus, γιατί και ο Κλερ και ο Καντίνσκι δεν το έχουν έτοιμο. Το ψάχνουνε. Το ψάχνουνε απεγνωσμένα. Και αν κάποιος από σας έχει εκπαιδευτική ιδιότητα, θα ξέρει πάρα πολύ καλά το ότι η εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή ενέχει παραπάνω ανθρώπους, δεν πετυχαίνει και άλλο δεν πετυχαίνει. Εμένα, ας πούμε, εγώ τυχαίνει να έχω κάνει μια φοβερή προετοιμασία για, ένα, για μια παρουσίαση και να μην πετύχει, να μην βγει καλή. Και άλλες φορές μπορεί να μην έχω προετοιμαστεί τόσο και να έχω πάρα πολλά κενά και να βγει κάτι το καταπληκτικό, όπως και με τη μουσική. Μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλός μουσικός, αλλά μπορεί να μην σου πετύχει. Ή ο ζωγράφος, ο Πηκάσο νομίζω ότι δεν έχει κάνει... Σα χλαμάρες, σαβούρες, όλοι έχουν καλές και κακές στιγμές. Οπότε στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αυτό. αυτή λοιπόν στην προσπάθειά τους να το οργανώσουν, η φωτογραφία είναι από το βιβλίο και κατήριξη. Μου λέει δηλαδή ότι ε, το θέμα δεν είναι να απεικονίσει τη χορεύτρια εκείνη τη στιγμή που κάνει το άλμα. Το θέμα είναι να κατανοήσεις ότι αυτή η κίνηση τη χορεύτριας υπακούει σε μια συγκεκριμένη δομή. Έχει ένα σχήμα, έχει μια δομή όλο αυτό. Οπότε αυτή η απομάκρυνση από το νατουραλισμό που εμφανίζουν όλα αυτά τα κινήματα με τα οποία ασχολούν μέχρι, μέχρι και σήμερα έχουν να κάνουν με αυτήν την ανάγκη. Βεβαίως η γεωμετρία δεν είναι κάτι που την ανακάρυψε ο Καντίνσκι ούτε ο Αρχιμήντης ούτε ο Λεωνάρδο Νταβίντσι η γεωμετρία ήταν πάντα ένα εργαλείο στη φαρέτρα των καλλιτεχνών να μπορέσουν να οργανώσουν το το χρησιμοποίησα με καταπίτικο τρόπο. Οι Έλληνε την πήραν από του Αιγύπτιου και την εξέλιξαν σε απίστευτο βαθμό. η Αναγεννησιακοί την πήραν και προσπαθούσαν να καταλάβουν αυτό το σώμα το ανθρώπινο, γιατί μ' αρέσει να το κοιτάω. Όταν μια κορέκτια χορεύει, όταν ε, ένα περπατάει, γιατί μ' αρέσει να το κοιτάω αυτό. Μήπω ε, υπακούει σε κάποιε γεωμετρικέ αναλογικέ δομέ και η ακινησία του και η κίνηση. Στο τετράγωνο, στον κύκλο, στο ένα, στο άλλο, ολοκορυμπισκιά αργότερα. Οπότε και στο Bauhaus βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσαν να οργανώσουν, εδώ είναι τα κορίτσια οι, φοι, οι φοιτήτριε που ανεβαίνουν τη σκάλα στο κτίριο του Dessau, στο Bauhaus. Είναι ένα έργο του Schlemmer. Δείτε πόσο γεωμετρικό είναι στην αντίληψή Και εκεί χρησιμοποίησαν και ένα σωρό άλλα εργαλεία τη μαθηματικά, τη γεωμετρία, τη χρυσή τομή με μάθημα τη φύση και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η αναλογία της χρυσή τομή. τη μελέτησαν, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα λεπάρια ορθογόνια της είδαν ότι υπάρχει στη φύση, είδαν ότι μπορούν να τη δημιουργήσουν μέσα από μία, ένα μαθηματικό ρυθμό της ακολουθίας Fibonacci, ε, είδανε ότι η γοητεία που ασκεί επάνω μας στις φυσικές δομές οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Λεκορμπιζιέχιν έκανε μοντουλόρ πήρε δηλαδή και ανασχεδίασε όλα τα πήρε τις αναλογίες του σώματος και είπε ότι ένα, ένας πάγκο εργασίας που δουλεύει όρθιος πρέπει να είναι τόσο ύψος, ένα τραπέζι Πρέπει να είναι τόσο, μια καρέκλα τόσο, το πάτημα στη σκάλα τόσο, το ρίχνει τόσο. Εάν δεν είναι τόσο, είναι λάθος, είναι κακή επιλογή και δεν συμπορεύεται με το σώμα και είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί δεν μπορεί να το... Και το είπε γιατί το ανθρώπινο σώμα στις... μεταξύ τους σχέσεις, τις αναλογικές, έχει αναλογίες χρυσή Δηλαδή η κάθε λεπτομέρεια του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με μια άλλη μέτρηση, το δάχτυλο σε σχέση με την παλάμη, ο πύχης σε σχέση με το χέρι, το χέρι σε σχέση με το σώμα. Το χέρι και οδονά, το δαβίτζι, αυτά, ο αυτά, ότι η ομορφιά δεν είναι απόλυτη, αλλά είναι σχετική και σχετίζεται, έλεγε, με τη σχέση των μερών με το όλον. Μπορεί να είναι ένα κοντός άνθρωπος αλλά να είναι πολύ ωραίο άνθρωπος διότι οι εσωτερικές αναλογίες του είναι τέτοιες. Μπορεί να είναι κάποιος πάρα πολύ ψηλός και να είναι άσχημος διότι οι αναλογίες εσωτερικές του με αυτόν τον τρόπο. Οπότε όλα αυτά έχουμε να κάνουμε με μια γενικότερη αναζήτηση αυτών των χαρακτηριστικών και του τρόπου με τον οποίο Αυτά τα ξέρανε και οι τα ξέρανε και τα έχουν εφαρμόσει στους ναούς, ο Παρθενόνα γι' αυτό αρέσει ακόμα πέρα από όλους τους άλλους έτσι συμβολισμούς του περί και ένα και το άλλο, αρέσει γιατί είναι μία εμβληματική τέλεια μορφή στην οποία έχει εφαρμοστεί αυτή η γεωμετρία. Ο Πιέροντε Λαφραντσέσκα τη χρησιμοποίησε κατά κόρο, σε όλε του τις ε, ε, ο Σεράτην ανακάλυψε ξανά και την έβαλε μέσα στον τρόπο που οργάνωνε τα δικά του έργα, και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνε έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την έννοια της γεωμετρικής δομής. Ένα άλλο στοιχείο είναι η ισορροπία. Η ισορροπία προσφέρει στον άνθρωπο αυτή την αίσθηση ότι αυτό που βλέπω είναι με έναν τέτοιο τρόπο που δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή επάνω του. Ε, πολύ συχνά αυτό απεικονίζεται με τη συμμετρία. Η συμμετρία έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο Χέρμαν Βάιλ, έχει μεταφραστεί εθνικώς και στα ελληνικά, που λέγεται συμμετρία. Χέρμαν Βάιλ και μιλάει γι' αυτό, η συμμετρία στα μαθηματικά, στη φύση και στην τέχνη. Η ισορροπία όμω μπορεί να μην είναι συμμετρική, μπορεί να έχει να κάνει με τα διαφορετικά μεγέθη, με τα βάρη, με τον όγκο, με το μέγεθο, με οτιδήποτε. Είναι πολλοί πολύ τρόποι με τους οποίους μπορώ να δώσω κάτι συμμετρικό. Ακόμα και εδώ, ας σε ένα χημοριστικό σκιτσάκι, βλέπετε ότι εδώ ξισορροπεί τόσο ετερόκλητα και τόσο διαφορετικά πράγματα. Και όταν λέμε μια στροφή προς την αφαίρεση και τη γεωμετρία, δεν είναι... Ε, δεν είναι αδυναμία να το κάνεις πιο παραστατικό, γιατί εμείς που έχουμε όλα τα μέσα να το απεικονίσουμε φωτογραφικά, όλο ένα και περισσότερο χρησιμοποιούμε στο σύγχρονο πολιτισμό μας απλοϊκά εικονίδια, από την οθόνη του κινητού μας και τα πλήκτρα του υπολογιστή, μέχρι τη σήμανση όλες τις καθημερινότητάς μας. Ενώ μπορούμε να τα απεικονίσουμε παραστατικά εύκολα, φυλά και γρήγορα, γιατί αντιγράφουμε εύκολα εικόνες. Άρα η απλούστευση ε, ε, λειτουργεί πιο κοντά στην έννοια του σήματος και στη μετάδοση της πληροφορίας. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο αυτή η κλασικό παράδειγμα ήταν αυτό ας πούμε που το είχε φέρει ολυμπία αυτό, από την Ινβία την mm. Και είχαμε κάνει πληθύγια για ένα μάθημα για τα γεωμετρικά και λέγαμε ότι η γεωμετρική τέχνη κάνει αυτό. Δεν είναι ότι δεν μπορούν, είναι ότι θέλουν να πάνε back to basics και να μην απεικονίσουν το πώ είναι ο κόσμο, αλλά το τι είναι ο κόσμο. Είναι αυτό που πολύ ωραία το, το είχε πει ο Γκόμπριτ στο Arnold Illusion, κάτι που ξέρει πολύ ωραίο βιβλίο, ότι αυτό είναι ο πιο σημαντικό ιστορικό τέχνη που ήταν και το βιβλίο του, The Story of Art, ή το Χρονικό τη Τέχνη, όπω μεταφράστηκε ελληνικά, είναι το best seller τη ιστορία τη τέχνη. Έχει πουλήσει πάνω από εκατό εκατομμύρια αντίδυπα το μόνο γιατί λοιπόν, το χαρυπότερο δεν έχει χτυπήστε για νούμερα ναι. οπότε ε, έλεγε ο Κόμμπρίχαλ ε, μιλώντας για τι τάσει εκείνης τις τέτοιου με έλεγε ε, ο καλλιτέχνη σε περιόδους όπου η τέχνη γίνεται γεωμετρική και αφαιρετική είναι σαν τον παίκτη του σκακιού ε, ο παίκτη του σκακιού Παίζει σκάκι σύμφωνα με τη δυνατότητα κινήσεων που έχουν τα πιόνια. Ε, δεν τον ενδιαφέρει αν ο βασιλιάς είναι κοντός ή ψηλός, μελαφρινός ή ξανθός, νέος ή γέρος. Δεν έχει καμία σημασία για αυτό που παίζει σκάκι η ηλικία, το complexion ή το αυτό του βασιλιά. Σημασία έχει τι ρόλο παίζει στο σκάκι. Πώς κινείται. Άρα, οι άνθρωποι της γεωμετρικής τέχνης δεν έχει σημασία σημασία έχει αν είναι άντρας ή γυναίκα οπότε, αυτό για να γυρίσω αυτό μου το έφερε η πίσω γιατί είχαμε κάνει τα γεωμετρικά και το λέγαμε και μου λέει τι στις όφερα τη τουαλέτη στο δοχείο ξέρεις γιατί στις μου λέει γιατί εκεί αυτό το σηματάκι που είναι γενικώς αποδεκτό που έχει τη γραφή ladies, gentlemen και το εικονίδιο δεν επαρκεί γιατί εκεί μου λέει είναι πολυ, φιλετική κοινωνία και πάρα πολλές γυναίκες φοράνε σαλβάρια, παντελόνια και πάρα πολλές φοράνε και λεμπίες και είναι πάρα πολύ αγράμματοι. Οπότε ούτε η λέξη επαρκεί, ούτε το εικονίδιο του συγκεκριμένου και ξέρει μην είναι τι κάνουμε. Πληρώνει τρεις βάρκες, οκτάωρες κάποιου να κάθονται απλά μπροστά ενή της σωτανής της λέω ότι μήπως κάνουν κάτι άλλο και είναι φιλάνοντα, μην παίρνουν άντρες των γυναικών και φτάνοντα. Θα... Όχι μου λέει, είναι ακούνετοι έτσι και δεν κάνουν τίποτα, διότι το πάνω σήμα δεν επαρκεί. Ναι, δεν καταπληκτικό. Θέλω να πω ότι είναι δείγμα προχωρημένων κοινωνιών το να μπορεί να φτιάξει τι συμμάνισεις του για να νοηματοδοτήσει τι έννοιές του. Και στην ιστορία τη τέχνης το έχουμε δει πάρα πολύ συχνά να γίνεται αυτό. Οι μικοιναίοι, α πούμε, παίρνουν τα μηνοϊκά μοτίβα, τα πρώτα είναι μηνοϊκά. Για περίπου χίλια χρόνια τα κάνανε έτσι οι μηνοίτε. Την πορφύρα, το κοχυλάκι το κάνανε έτσι, το διπλή Πέληκι το κάνανε έτσι, τα κοράλια και τα βράχια τα κάνανε έτσι στα αγκία του. Οι μικοιναίοι δεν το θέλουν αυτό το μεταλλιστικό. Γιατί έχουν μια άλλη είδου σκέψη. Η οποία σκέψη είναι πιο σημειολογική, και πιο εμβληματικοί άρα ενώ βλέπουν αυτά σταδιακά τα απλουστεύουν και τα κάνουν κοσμήματα δεν πλέον ούτε η πορφύρα δεν παραπέμπει στο αρχικό κοχυλάκι πόσο δε μάλλον ο διπλούς τα άλλα τα βλέπουν θα μπορούσαν να τα αντιληθούν δεν τους κάνουν για αυτό που θέλουν να εκφράζουν θέλουν να πω τι κάνω τώρα υπερασπίζομαι, υπερασπίζομαι την αφαιρετική διαδικασία και την γεωμετρική απλούστευση τη τέχνη δίνοντά σας ένα σωρό παραδείγματα από διαφορετικέ εποχέ και τρόπου, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Από το μηνωτικό πρότυπο, οι μυκηναίοι κάνουν μια σταδιακή απλούστευση και ψάχνουν τα δύο τελευταία τρία, τα οποία μπορεί να πω ότι είναι και πιο κομψά από το αρχικό πρότυπο, γιατί είναι και νέε δημιουργίε του μυαλού, αποδεσμεύονται από την. Από το φυσικό πρότυπο. Να, πάνω στα αγκία είναι όλα αυτά. Το ίδιο για να μπούμε και στο Μοντριάνι, θα λέγαμε και τι μας λέει σήμερα. Ο Μοντριάνι είπε και λέει άλλα, το ίδιο κάνει και τον Ντεστίλ. Εδώ ας πούμε βλέπετε ένα ενδιαφέροντα, μια ενδιαφέρουσα διάταξη γραμμικών σχημάτων με τα τρία συνένα το μαύρο βασικά χρώματα. Δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Βέβαια γράφει. Έχω βάλει τη Λεζάντα Βαντερ Λεκτάνκη του 17. Το 17 βγαίνει το πρώτο τεύχος του De Steel, και είναι εκείνη η περίοδος. Αυτός έχει πάει στην τιμησία. Έχει κάνει πάρα πολλά σκιτσάκια με τους Άραβες πάνω στα γαϊδουράκια. παίρνει αυτά τα σκιτσάκια όμως και μέσα από την γενικότερη αντίληψη του κολαπτώμενου De Steel εκείνης της χρονιάς, λειτουργεί μέσα από μία. Σταδιακή απλούστευση Τα δουλεύει πρώτα με ακουαρέλα των τριών βασικών χρωμάτων κόκκινο κίτρινο μπλε και μαύρο είναι ακουαρέλα και είναι λίγο σαν καφέ ύστερα τους προ, προς, προχωρά σε μια δομή προσπαθεί δηλαδή αυτό το ασύντακτο πράγμα το οποίο είναι λίγο τυχαίο να το οργανώσει να του δώσει να αποκτήσει μία συνθετική δομή, την αποκτά αυτή τη συνθετική δομή, προχωράει σε μία απλούστευση της φόρμας σε γραμμή και από την απλούστευση της φόρμας σε γραμμή προχωράει σε ένα τελικό το οποίο είναι ακόμα πιο γεωμετρικό. Έχω δηλαδή στο Βαντεκλέκ, αυτό είναι το στήλ τη ομάδας του μία σταδιακή μεταγραφή από την παραστατική αφετηρία στην αισθητική αναδημιουργία και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό σαν αντίληψη λοιπόν, στο Χίλτορ τώρα να περάσετε φέρκοντας wow. ε, δείτε του Μόραλντα yeah. εσόγλυφα yeah. αυτό κάνει ο Μόραλντς και σε όλα τα έβλευε δηλαδή και ο Μόραλντς ερχόμενος σε επαφή με αυτά τα ρεύματα στη Γαλλία που πάει λίγο αργότερα ε, αλλάζει και κάνει το ιδεόγραμμα τη Ελλάδας, όχι την αναπαράσταση της Ελλάδας, και αν το δείτε προσεκτικά, αν σας πιάσει ένα εκεί και κολλήσετε με τις ώρες, να δείτε όλη την πλευρά του Χίλτον, διότι είναι όλη η Αθήνα, η Κουκουβάγια, η θεά, Αθηνά, η επαφή με τη θάλασσα, το πλοίο, η υπομονή των το ένα, το άλλο, το άλλο, όλα με γραμμές. Αυτό δηλαδή που κάνει τον Δεστήλ τη αρχέ του αιώνα το έχει κάνει ο Μόραλ πάρα πολύ εμπνευσμένα με θέμα την ελληνικότητα και τον τρόπο που μπορεί να γίνει έμβλημα η απεικόνισή τη. Αυτό λοιπόν είναι αυτό. Κάναμε λοιπόν τη σύνδεση με τον Μοντριάν. Είδαμε δηλαδή ότι αυτή σαν διαδικασία έχει αυτήν την διαδρομή και την πορεία. Ο Μοντριάν όπω είπαμε έχει αυτά τα έργα του Μοντριάν ακολουθούν σε γενικές γραμμές αυτή την συγκεκριμένη διάταξη. Έτσι άρχισε με πάρα πολύ Είναι καλό ο γράφος θέλω να πω. Δεν είναι τόφι. Όπως όλοι αυτοί θέλω να πω έχουν μεγάλη ικανότητα στο χειρισμό του τόνου, του χρώματος και τα λοιπά όπως αυτό το έργο με τον νεκρολαγό, ένα παραδοσιακό ακαδημαϊκό έργο. Καλοφτιαγμένο, δεν είναι κακό έργο. Και αυτό ωραίο έργο είναι. Έτσι. Έχει αυτά που λείπουν σε αυτούς που δεν τους αρέσει ο Μοντριάνη. Έχει συνέστημα, έχει κίνηση, δεν έχει αυστηρότητα, δεν έχει αυτά. Προφανώς ενδομένως θα πρέπει να δούμε τι ήταν αυτό που τον έκανε να φύγει από αυτό και να κάνει το άλλο που κάποιος το ονομάθησε κιόλας αποστηρωμένο. Έτσι. Οπότε αυτό είναι, έχει μια χρωματική αίσθηση. Τα πρώτα του έργα κοιτάει πάρα πολύ τη φύση. Κλασική ολλανδική περίπτωση με τι αγελάδε και τα, την επίπεδότητα. Και σε αυτό που είπε ο Χάρη πριν για τον εαυτό του, να προσθέσουμε ίσω ακόμα περισσότερο και το ολλανδικό τοπίο. Το ολλανδικό τοπίο είναι το τοπίο το οποίο μια φορά που τα πάει στην Ολλανδία και μου ξαναγούσε ένα φίλο, βρίσκουμε ένα πέντε βούλμαντ σχολικά που έχουν βγάλει. Του λέω. Κάτι έχει εκεί αξιοθέντα, δεν με πήγε εκεί, δεν μου είπε στην έλεγε «Άξι στην αυτό, είναι σχολεία μου, γιατί πάνω να βγουν το ψηλότερο στιγμό της χώρας». Το ψηλότερο είναι 127 μέτρα. Του λέω, ο ικαρδιστός είναι πεντακόσα, ας πούμε, και πάλι εκτρομή, λέω τα σχολεία από όλη τη χώρα. Ένα ύψωμα, ήταν έτσι. Ούτε το καταλάβαινε. Και μου λέει ναι, είναι ναι, ναι, το ψεύδι αυτό τη χώρα. <ΣΣΣΣ> οπότε υπάρχει αυτή η φοβερή επιπαιδότητα η οποία διακόπτεται παραδοσιακά με του νερόμιλου, με του φάρου, με του νερόμιλου, με τα όρια στοιχεία. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο το οριζόντιο και κάθετο. Εδώ ακόμα δεν το βλέπουμε. <ΣΣΣ> αλλά να στον ανεμόμιλο, α πούμε, αρχίζουμε και θεωρούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο οριζοντιότητα και κατακορύφου. Αυτά είναι τα πρώτα του έργα που τα κάνει μέχρι το 1903. Ε, έχει μία αιμονή στα δέντρα, στους ανεμόμιλους, στις εκκλησίες, στα καμπαναδιά και του φάρους. Ε, ο, mm -hmm. ό, mm -hmm. ό, όλα είναι κατακόρυφα στη και τα περισσότερα θα παίρνουν και οριζόντιες απολύψεις. Mm -hmm. Οπότε τα μισά έργα που έχει κάνει είναι αυτού του ρεπερτορίου. Mm -hmm. ε, σιγά σιγά... Mm -hmm. Ναι, είναι πολύ όμορφα. Mm -hmm. mm -hmm. Αλλά δεν συγκρίνονται με τα επόμενα. Mm -hmm. <laughs> Λοιπόν, ε, ατμοσφαιρικά δουλεύουν με το φως και μετά, σιγά σιγά από το 1908 και μετά, επειδή έρχεται και σε επαφή με την γαλλική τέχνη και το... έχει εμφανιστεί ο φοβισμό στη Γαλλία, στο Παρίσι, και ο εξφασιονισμό στη Γερμανία αρχίζει η παλέτα του και γίνεται πιο χρωματική, φεύγουν τα γήινα κρώματα, αντικαθίστανται από ακραίες χρωματικές εκδοχές, εμφανίζεται και εκείνη την εποχή το Jugendstil και η Arnouveau με τη διακοσμητικότητά τη, άρα έχει να κάνουν με μια σειρά από έργα, τα οποία είναι. Ε, σχεδόν εκρηκτικού χρωματισμού φοβιστικές παλέτες που παίρνει τα έργα της προηγούμενης περίοδου και τα μεταγράφει στο ιδίωμα του πρώου μοντερνισμού ε, αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη μετάβαση ας πούμε από την παλέτα ε, συνεχίζει να ε, συνεχίζει να εμπλουτίζει την παλέτα του ολοένα και περισσότερο με φωτεινά χρώματα ε, αυτά τα φωτεινά χρώματα αρχίζουν να γίνονται σαν κρυσταλλικές ψηφίδες γιατί στο Παρίσι έχει δει και τον μεταποαντηγισμό και το χρησιμοποιεί οπότε συνεχίζει να λειτουργεί και στις που κάνει εδώ ας πούμε είναι ένα κτίριο εκκλησία. λειτουργεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το χρώμα του γίνεται όλο και πιο πλούσιο, όλο και πιο ακραίο χρησιμοποιεί αυτές τις απλουστεύσεις όσο πάει δηλαδή άρχισε από τα γείνα Πέρασε στα εκρηκτικά, οργάνωσε τα εκρηκτικά μέσα από ένα ψηφιδωτό, ας το πούμε έτσι, χρωματικών μαζών και μετά περνάει και το ψηφιδωτό, αρχίζει και το απλώνει με ένα πιο ομοιογενή τρόπο. Αυτό φαίνεται ίσως περισσότερο από όλα στη σειρά με τα δέντρα. Στη σειρά με τα δέντρα φαίνεται αυτή η εκπληκτική η σταδιακή αλλαγή. Από τα δέντρα το δηλαδή που κάνει 1905 στο 1912 από το ενδιαφέρον για την αναπαράσταση την οπτική του δέντρου στην προσπάθειά του να κατανοήσει τη δομή της ανάπτυξης και της διακλάδωσής του <coughs> και να κρατήσει μόνο αυτό θα το πούμε σε λίγο θα, θα μιλήσουμε για το χέγκελ και για το Σπινόζα θα το δούμε γιατί γίνεται αλλά εδώ ακόμα είναι ένα εξπρεσιονιστικό τοπίο με στοιχείο Άρνουβο έχει χρώμα, είναι απλωμένο, είναι ρευστό και διάθετο χωρίς περιδράματα και έχει και ένα διακοσμητισμό που παραπέμπει λίγο στην αρθμό. Που έχει ένα τέτοιο συνδυασμό. Και εδώ υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Μοιάζει λίγο με την περίοδο, την πρώτη του Μούνκ, που έχει αυτούς τους κιματισμούς και την ορθοκανονικότητα αυτή των δέντρων και έχει κάτι το... Σιγά σιγά, εδώ είναι ένα φοβιστικό δέντρο πολύ όμορφο, γιατί κρατάει όλη τη δομή του δέντρου, παίζει, αντί φως σκοτάδι παίζει ψυχρό θερμό, κρατάει μόνο τα δύο χρώματα, το κόκκινο και το μπλε, αλλά κατά άλλα, τα άλλα κλαριά του δέντρου, ο κορμός του, οι γραμμώσεις του κορμού κτλ. είναι αρκετά κοντά στην παραδοσιακή αντίληψη του δέντρου. Εδώ αρχίζει και απομακρύνεται από την τυχαία συνεισταγωγικά ανάπτυξη του δέντρου και προσπαθεί να κατανοήσει τη δομή του. Έρχεται λοιπόν και αρχίζει και το οργανώνει όλο αυτό, αφαιρεί τα χρώματα που είχε στο προηγούμενο, το παίζει όλο σε αποκρόσεις του γκρίζου και στη συνέχεια βάζει λίγα κοντράστα από κάποιες όχρε όμπρες και τα γαλάζια αυτά, αλλά αρχίζει και γίνεται πιο γεωμετρικό σιγά σιγά το δέντρο. Στη συνέχεια, παρά τα χρώματα που χρησιμοποιεί στο πινέλο του Ελλάδη αυτό, αρχίζει και τον ενδιαφέρει η σχέση της δομής του δέντρου με τον περιβάλλοντα χώρο. Σιγά σιγά γίνεται πιο γεωμετρικό. Έχουμε και ωραία σχέδια που κάνει εκείνη την περίοδο, γιατί πρώτα τα σχεδιάζει όλα αυτά πριν τα περάσει με χρώμα. Και στην τελική του εκδοχή περνάει σε αυτό όπου πλέον έχει σχεδόν χαθεί το αρχικό ερέθισμα του δέντρου και πρόκειται για μία δομή ανάπτυξης δέντρου χωρίς να είναι ορατό το δέντρο. Αυτό το κάνει το 12. Έχω δηλαδή μία σταδιακή και μετά συνεχίζει με περισσότερα δέντρα στα οποία σαν να τον ενδιαφέρει περισσότερο η ανάπτυξή του και το 14 αρχίζει και κάνει μία απλούστευση μέσα από την απλούστευση διώχνει και τις προηγούμενες δομές, εδώ δηλαδή της καμπυλότητας, γιατί εδώ κρατούσε την καμπυλότητα των κλαριών και την καμπυλότητα των φύλων τα μετέφραζε σε δομές που προκύπτουν από καμπύλα σχήματα. Μόνο η κατακόρυφη ύπονια του Κορμού λειτουργούσε λίγο ή τη καθήψων ανάπτυξη των ακραίων κλαριών προς τα πάνω. Όλο το άλλο ήταν αρμενίζαν οι κύλες και κυρτές και δίνανε αυτήν την αίσθηση. Το 14-15 αρχίζει και επιβάλλει την ευθεία, απομακρύνει τον αυτό, είναι ήδη το δεύτερο έτος του πολέμου στην Ευρώπη επίσης, το θυμίζω και αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί πολλές φορές ο Μοντριάν αποδίδει τα δεινά της Ευρώπης στην εμπάθεια από την οποία άρχισε ο πόλεμο. Θυμάστε, <συμμάζω> ο πόλεμο άρχισε από μία, ένα τσαμπουκά α πούμε του Φραγκίσκου Ιωσή, που σκοτώσαν τον ανοιχτό του Σοσεράγευο και τσαμπουκά στο τσαμπουκά και πάθο στο πάθο και ένταση στην ένταση έγινε αυτό το πράγμα τέσσερα χρόνια. Οπότε ε, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου απέναντι στην εμπάθεια και επαναφέρουν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα τη νυφαλιότητα. Το έχουμε γι' αυτό σαν. Δεν είναι μόνο το τοπίο, δεν είναι μόνο ο διανοητικός στοχασμός. Αυτό στο μεταξύ κάνει και πάρα πολλές ε, έτσι, συμμετέχει σε κύκλους θεωσοφιστών και ο Καντίνης συμμετείχε ταυτόχρονα, οι οποίοι αισθάνονται ότι ε, μπαίνουν στο κατόφλι μιας νέας εποχής πολύ υλικά προσανατολισμένης και χάνεται η πνευματικότητα. Αλλά δεν είναι της θρησκείας άνθρωποι να αντιβρούν στη θρησκεία την πνευματικότητα. Οπότε αναπτύσσονται διάφορες τάσεις από την, τον ζωροαστρισμό που γίνεται της μόδας αρχές του αιώνα. Δημάστε και ο Νίσιο από το τάδε της Ζαρατούστρα κάνει τέτοιες αναφορές. Ο Ίτεν ας πούμε στο Bauhaus λίγο μετά κάνει τέτοιες αναφορές. Ο Χέρμαν έσε στα βιβλία του από το Σιντάρτα μέχρι αυτό κάνει τέτοιες αναφορές. Αναζητούν δηλαδή μια άλλη είδους πνευματικότητα την οποία επειδή δεν μπορούν να τη βρουν στην ε, καθιερωμένη ε, εκκλησιαστική έτσι, παράδοση της Ευρώπης ψάχνουν να τη βρουν κάπου αλλού. Στους νεοπλατωνικούς κύκλους, του Μάλεβιτ. Το πνευματικό αναζητάς τον σπουδαιματισμό. Γι' αυτό δανείζεται τις εικόνες του και κάνει κάτι το καινούριο. Οπότε υπάρχει η αναζήτηση ε, και του πνευματικού στοιχείου, το οποίο πνευματικό πολύ συχνά διαφοροποιείται από το υλικό. Δηλαδή, όταν απεικονίζεις κάτι στην υλική του μορφή, ε, δύσκολα μπορεί να έχει πνευματικότητα. Η, η, η πνευματικότητα συνήθως απεικονίζεται μέσα από μια αφαίρεση κάποιων, Υλικών, οπτικών χαρακτηριστικών οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι ανάγκες ο πόλεμο, η επίκριση της μηφαλιότητας η ανάγκη για κάτι πιο πνευματικό το ολλανδικό <κύρω> τοπίο η παράδοσή του ό, όλα αυτά είναι εκεί και φτάνει σε αυτά τα έργα μέσα από μια σταδιακή τέτοια διαδικασία την οποία σταδιακή διαδικασία την περνάει ταυτόχρονα και σε άλλα δηλαδή η αντανάκλαση του νερού Επίση το πάνω και το κάτω. Το όρθιο το οποίο γίνεται και αντανάκλαση ακόμα πιο απλουστευμένη. Η φιλοσιά η οποία και τα κλαριά. Των ξερών δέντρων, τα οποία αποκτούν αυτές τις δομές αυτές τις δομές αρχίζει και τι κοιτάει. Αρχίζει και τι κοιτάει και αρχίζει και τι επεξεργάζεται δομικά και φτιάχνει αυτά τα μοσαϊκά τα οποία απλουστεύονται ακόμα περισσότερο και οδηγείται πάλι σε μια τέτοια διαδικασία, τέτοιων συνθέσεων. Έχει ενδιαφέρον να δείτε ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα έργα που επεξεργάζεται. Και εδώ, α πούμε, κοιτάξτε σε αυτό, η Εκκλησία είναι γι' αυτό. Το μόνο που καταλαβαίνει από εκκλησία είναι αυτά τα δύο παραθυράκια που πιθανόν με παραπέμπουνε. Αυτά τα κάνει το 1908 και αυτά τα κάνει το 1914 15 Οπότε βλέπετε πώς προκύπτει η ανάγκη του να οργανώσει αυτά τα δεδομένα. Και κάποια στιγμή αυτό δεν το ονομάζει πια εκκλησία, το ονομάζει σύνθεση, composition. Δηλαδή κάποια στιγμή φεύγει αφορμή και μένει το αποτέλεσμα. Ότι τώρα δεν κάνω απλούστευση από ένα προϋπάρχον ερέθισμα, αλλά έμαθα ένα αλφαβητάρι, είναι σαν να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα και τώρα που την έμαθες μπορείς να γράψεις το δικό σου πίμα με αυτή την καινούργια γλώσσα που έμαθες. Οπότε αρχίσεις και κάνεις τέτοιου είδου συνθέσει. Έχει αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σταδιακή μεταμόρφωση. Γραμμές, του λείπει κάτι και βάζει χρώμα. Το κάνει σαν ένα βιτράι, σαν ένα ιαλοστάσιο όπου κάθε ένα παραθυράκι το ιαλοστάσιο έχει τη δομή του μολύβδου και μέσα έχει το βιτράι. Οπότε δημιουργείται ένα τέτοιο αυτό, στη δομή του μολύβδου, α πούμε την κρατάει για τα μαύρα και μέσα βάζει αυτό το πολύχρωμο παιχνίδι από χρώματα. Τα τρία χρώματα που όμω ακόμα ατομικέ διαβαθμίσει. Του φαίνεται φλίαρο σιγά σιγά. Κάνει το... σας δείχνω τώρα ρεγό ένα έργο του κάθε βήματος αλλά έχει κάνει πολλά εκείνη την περίπτωση. Ψάχνει, ψάχνει συνέχεια. Από αυτό δηλαδή εδώ που του φαινόταν πολύ, ότι κάτι λείπει, βάζει το χρώμα. Ε, στο χρώμα του φαίνεται ότι πύκνωσε πάρα πολύ αυτό έγινε ένα πράγμα που το, το, το χάνω πια πολύ, πολύ πυκνό, πολύ εμπαθές αρχίζει και αφαιρεί κρατάει κάποια στοιχεία της δομής μόνο σε ορισμένα σημεία του κανάβου και κρατάει πάλι κάποια από τα χρώματα μόνο σε ορισμένα σημεία του κανάβου αφήνοντας τον υπόλοιπο κανάβο να λειτουργήσει μέσα από το κενό το οποίο το εκλαβάει ως συμπληρωματικό του πλήρους προχωράει σε αυτά Έχουμε φτάσει στο 17. Πουλούσε τότε. Ε, <χει> Κανένα δεν πουλούσε. <χει> Σα είπα ότι ο Πικάσο για να τι δεσπινίδε για να τι αγοράσει κάποιο πέρασαν 33 χρόνια. Ο Γκογγέν, ο καημένο, τίποτα σχεδόν. Ο Βαγκό, τίποτα. Ο Ματή ακόμα δεν είχε αναγνωριστεί. Είναι δύσκολο γιατί αυτή είναι. Λένε ένα πράγμα που το, το ευρύ κοινό δεν το έχει ακόμα συνειδητοποίηση. Ναι. Ε, μετά βγάζει τα μαύρα. Θεωρεί δηλαδή ότι τα μαύρα το κληθώνουν και το βαρένουν πάρα πολύ. Τα βγάζει. Καθώς τα βγάζει, αυτά αρχίζουν και επιπλέον όμως. Και αρχίζουν και χάνουν τη δομή τους. Εκεί δηλαδή μπορείτε να γραφείγουν από τα δεξιά αριστερά να πέσουνε, να εξωθούνε, χάνουνε τη θέση που θα έπρεπε να έχουνε, που είναι όμορφο αυτό έτσι σαν ε, οργάνωση, αλλά του αισθάνεται ότι του λείπει, το ξανακουμπώνει, το ξανακλείνει. 60 χρόνια πριν τα κάνει ο Ρίχτερ αυτά, ο Γκέραντ Ρίχτερ που έχει κάνει την ίδια του σειρά. Αρχίζει και το κουμπώνι σε ένα γκριντ, σε έναν κάναβο πάρα πολύ αυστηρό, όπου κρατάει την αυστηρότητα του καναβού με τα τετράγωνα και παίζει με το τυχαίο στο πώς τοποθετεί αυτά μέσα στο κάναβο. Δεν έχουν μία συγκεκριμένη λογική, είναι όμορφο όμως. Το δουλεύει και με σκούρους τόνους, πιο βαθιούς, βγάζει τα ανοιχτόχρωμα. Το δουλεύει, το λέει ας dark grid. Ναι, αυτό το πάνω δεν ξέρω, μάλλον, κάτι κάποιο λάθος έγινε. Ε, το κάτω είναι το σωστό. Το δουλεύει με Ντάγκριτ, πιάνει από εδώ, πιάνει από Θέλω να σας πω ότι ψάχνει να βρει πού έχει συνέστημα, πού λείπει συνέστημα, πώς θα το βάλω. μυαλό έχουν όλα. Και αλλά πολλές φορές του συμβαίνει το ένα ή το άλλο πού το χάνω, πού το βρίσκω μετά περνάει στα ρομβοειδή που κάνει το 17-18 οπότε εδώ ορίζει τη δομή του τετραγώνου επειδή του φαίνεται αυστηρό το γέρνησε ρόμβο έχω το τετράγωνο κάνει αυτά. του μουσαμά το ρόμβο του σχήματος και μέσα εκεί έχω αυτό το παιγνίδι αυτό του μουσαμα το ρομβο του σχηματος και μεσα εκει εχω αυτο το παιχνίδι. αυτο του αρεσει Mm, είναι ωραίο αυτό. Έτσι έχει, έχει μια δομή, αλλά δεν έχει χρώμα. Για να βάλω και λίγο χρώμα. Στην αρχή δειλά-δειλά το ορίζω με έναν κάναβο ξανά. Βάζω τις όμπρες και τις σχένες εδώ. Ε, έχει μια ισορροπία. μικρά τετράγωνα, μεγάλα τετράγωνα. Μικρά ορθογόνια, μεγάλα ορθογόνια. Όρθια, ξαπλωτά. Δεν έχω βάλει χρώμα γιατί αν βάλω και χρώμα θα γίνει φλεύρω. Για να δοκιμάσω να βάλω και χρώμα, α βάλω και χρώμα να δω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί εδώ. Βάζω και χρώμα, αρχίζει και ε, πάνε λίγο περισσότερο το επίπεδο. Σα τα έχω βάλει σε μια σειρά για να μπούμε στο μυαλό του λίγο και στην αναζήτησή του. Γιατί διανύει μεγάλε αποστάσει σε αυτή την περίοδο. Οπότε προχωράει, προχωράει, προχωράει αλλάζοντα, πάει σταδιακά, κάνει αλλαγέ. Το ένα δεν τα αρέσει, το άλλο το θέλει αλλιώ. Και τελικά καταλήγει μετά το 1920 σε αυτές τις δομές. Ο Μοντριαν καθορίζει με σαφήνεια την ποιητική των πρωταρχικών ιδομικών αξιών της οπτικής αντίληψης. Γραμμή, επίπεδο, χρώμα. Μπορεί να υποθεί ότι η δική του είναι μια κριτική του κυβιστικού καρτεσιανισμού από την πολύ αυστηρή σκοπιά του Σπινόζα. Πράγμα που εξηγεί την ηθικοκοινωνική προβληματική, η οποία είναι σχετική με τον αυστηρό φορμαλισμό τη ζωγραφική του και που θα μπορούσε αλήθεια να οριστεί, λέει ο Αργάν ω έθικα ordinate geometrical demonstrata. Δηλαδή, αποδεδειγμένη ηθική τη γεωμετρική τάξης Αναφέρουμε του Σπινόζα, διότι δηλαδή ο Σπινόζα είχε αυτή την ηθική. Είχε μια αυστηρότητα, αλλά είχε και μια ηθική. Πέθανε 44 χρονών, τα άφησε όλοι οι του, δούλευε ακονίζοντα μαχαίρια μέχρι την τελευταία στιγμή. Πιθανό πέθανε και από αυτό, γιατί τα ρινίσματα του κάνανε κάτι σαν ε, αυτό το πρόβλημα στους πανέμονες και πέθανε. Αλλά είχε αυτή την αυστηρότητα τη ηθική, αλλά ήταν ο πρώτος ο Σπινόζα, ο οποίο προσπάθησε να πει ότι είναι, είναι και αυτός το 17ο αιώνα. Έτσι πριν τον διακοτισμό, προσπάθησε να πει ότι αυτά που εκείνη την περίοδο και λίγο πριν είχε πει ο Καρτέσιος, για τον διεισμό της λογικής και του αισθήματος δεν ισχύουνε. Δεν υπάρχει, είπε ο Σπινόζα. Ο Σπινόζα προσπάθησε να βρει μια ενιαία αλήθεια που να άρει τη διάσταση ανάμεσα στο σωματικό και στο πνευματικό, στο νου και στο αίσθημα. Να πει ότι αυτά τα δύο μπορεί να συμπάρχουν. Οπότε υπάρχει αυτή η σπινοζική αντίληψη πάρα πολύ βαθιά ριζωμένη στον Μοντριάν και αυτό που λέμε αποδεδειγμένη ηθική της γεωμετρικής τάξης που το αναφέρει ωραία και στο αργάν έχει να κάνει με... Με, αυτό το... με αυτό που νιώθουμε καμιά φορά όταν κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουν το πρέπει να μου πείτε... Αλλάζει όταν αλλάζουν οι επιταγέ. αλλά πολύ συχνά ο άνθρωπος <laughs> έχει μέσα του αυτή την... Το, πρέ... το πρέπει να γίνουν, μπορεί να το έχουμε ορίσει εμείς, να μην είναι το κοινωνικό πρέπει, το θρησκευτικό πρέπει, το οτιδήποτε, αλλά ο κάθε άνθρωπος μέσα στο μυαλό του φτιάχνει έναν κόσμο και όταν τα πράγματα γίνονται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζονται οι αξίες αυτού του κόσμου, νιώθει αυτή την ηθική της γεωμετρικής τάξης ότι τα πράγματα γίναν όπως έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με το αξιωματικό σύστημα που έχω επιλέξει αυτό είναι ο, ο Αργάν οπότε εδώ υπάρχει αυτό το στοιχείο όπως ο Σπινόζα ο Μοντριάν πιστεύει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει γνωστό χωρίς τις αισθήσει, ωστόσο η ουσία των πραγμάτων δεν αναγνωρίζεται με τις αισθήσει, αλλά με στοχασμό για τις αισθήσει αποκομμένο από τις αισθήσει. Δεν είναι δηλαδή ο Μοντριάν ζω, τη ζωή μου συναισθηματικά, είναι πολύ άνθρωπος. Τη ζω και μετά παίρνω αυτό που μου δώσαν οι αισθήσει και στοχάζομαι πάνω σε αυτό. Πόσο με γέμισε, πόσο κενό έχω. Γιατί με γέμισε αυτό, γιατί όχι το άλλο. Είναι δηλαδή μια διαδικασία αναστοχή. Δεν των αισθήσεων. Είναι αναστοχασμός πάνω σε αυτά που σου έχουν προσφέρει οι αισθήσει. Ένα στοχασμό κατά τον οποίο ο νους ενεργεί μόνος του με τα μέσα του που του παρήγει συγκρότησή του. Και μια και η συγκρότηση του νου είναι ίδια για όλους, κάθε διεργασία του νου πρέπει να ξεκινά από κοινέ έννοιες. Γραμμή, σημείο, επιφάνεια, χρώμα. Όλη η ισογραφική του Μοντριάν πράγματι είναι πράξη πάνω σε κοινέ δηλαδή πάνω σε στοιχειώδεις έννοιες της γραμμής του επίπεδου και των βασικών χρωμάτων. Υποδιερώντας την επιφάνεια με τις κάθετες και τις οριζόντιες συντεταγμένες, επιλύει με μετρική αναλογία κάθε τύπου στη φύση δίνεται ως ύψος και πλάτος. Ένα από του σημαντικότερου παράγοντες αλλαγή που συνέβη στο έργο του Μοντριάν εκεί, γύρω στο 15 είναι η γνωριμία του με τη φιλοσοφία του Χέγγελ. Από τα ημερολόγια των φίλων του ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή διάβαζε πάρα πολύ Χέγγελ. Ο Χέγγελ τον βοήθησε στο να απομακρυνθεί από τη νεοπλατωνική ιδέα των θεμελιωδών αληθιών που αποκαλύπτονται από έναν κόσμο ψευδεστήσεων. Πράγματι, μολονότι η θεωρία της αληθικής του Χέγγελ βασίζεται σε αντιθέσεις, ο Χέγκερ δεν επιδιώκει την εξουδετερώση των αντιθέσεων. Πρόκειται για ένα σύστημα που υποκινείται από τι εντάσει, από τι αντιφάσει. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον η μετατροπή του ορατού κόσμου σε ένα γεωμετρικό μοτίβο, αλλά μάλλον η ενεργοποίηση στον καμβά των νόμων τη διαλεκτική που διέτει τον κόσμο ορατό ή μη. Το Χέγκερ το ξέρετε. Είναι ένα πολύ σημαντικό φιλόσοφο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο φιλόσοφο του διαλεκτικού ιδεαλισμού. Ας επιτραπεί αυτός ο όρος. ο είναι ο φιλόσοφος του διαλεκτικού ισμού, ο Χέγκελ είναι ο φιλόσοφος του διαλεκτικού ιδεαλισμού. Και όταν λέμε διαλεκτικού ιδεαλισμού εννοούμε ότι σε αντίθεση με άλλους ιδεαλισμούς που πιστεύουν ότι υπάρχει μια αλήθεια ανεξάρτητη από τον κόσμο, είτε αυτή είναι θεός, είτε είναι οτιδήποτε, ο Χέγγελ πιστεύει ότι η αλήθεια προκύπτει μέσα από αντιπιθέμενες δυνάμεις οι οποίες τις συγκροτούν. Έτσι και στη φύση το δέντρο αποκτά το σχήμα του επειδή το ρυπίζει ο άνεμος από αυτή την πλευρά που φυσάει στο νησί του συγκεκριμένο και έχει γίνει έτσι. Το δέντρο δεν προέκυψε επειδή το φτιαξε ο Θεός έτσι, προέκυψε η μορφή του επειδή ο άνεμος που το ριπίζει φυσάει συνήθω από εκεί. Άρα ο χώρος μας περιβάλλει είναι ένα αποτέλεσμα Διαλεκτικών αντιθέσεων των δυνάμων που το συγκροτούν το ίδιο είναι και ο άνθρωπος μου λέει ο Χέγκελ. Έχει πολύ ενδιαφέρον η φιλοσοφία του, του Χέγκελ ε, και τη διαβάζει πυρετοδό ο Μοντριάν εκείνη την περίοδο. Απ' τη μια ο Σπινόζα, από την άλλη ο Χέγκελ του δίνουν αυτό το, το ζητούμενο πώς δηλαδή θα συγκροτήσω έναν κόσμο τέτοιο και τα έργα του έχουν πια μετρικέ αναλογίες, είναι λίγο πώς σας πω, είναι λίγο σαν τους αριθμούς τα έργα του Mondrian λειτουργούν και, λειτουργούν και των αριθμών οι αριθμοί έχουν μετρικές αναλογίες oh. δεν έχουν έτσι ποσοτικές αναλογίες oh. θέλω να πω ότι ο αριθμός 2 ε, και ο αριθμός 8 ή ο αριθμός 25 και ο αριθμός 52 μοιάζουν Δηλαδή γραμμούλες παρόμοιες είναι και ο ένας αριθμός και στο άλλο. Όμως το πλήθος του 52 είναι υπερδιπλάσιο από το 25. Δηλαδή τι κάνει ο νους φτιάχνοντας τους αριθμούς. Παίρνει την πραγματικότητα και τη σχηματοποιεί κωδικοποιώντας με το εργαλείο του μυαλού. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να μετράει, δεν ξέρει τους αριθμούς, δεν μπορεί να οργανώσει αυτή την πραγματικότητα, δεν έχει αυτό το εργαλείο. Ο άνθρωπο λοιπόν, οργανώνοντας και ξέροντας να μετράει, κατανοεί καλύτερα τον κόσμο που τον περιβάλλει. Αυτό λοιπόν κάνει ο Μοντριάν εδώ. Μου λέει ότι ε, τα μέρη που απαρτίζουν τον κόσμο πρέπει να αποκοστούν. Φτιάχνει δηλαδή αυτό, ότι είναι ένα κόσμο. Στον οποίο κόσμο. Υπάρχει ένα, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 τετράγωνα, 8 ορθογώνια ας πούμε κάποιο ορθογώνιο είναι μεγάλο αλλά δεν μιλάει πολύ, είναι βουβό κάποιο είναι μικρό αλλά μιλάει συνέχεια και πολύ ενοχλητικά θα έλεγα με οξύ τόνο φωνή. κάποιο είναι εξίσου μεγάλο, μιλάει εξίσου το ίδιο αλλά μιλάει με ένα πάρα πολύ ήπιο, χαμηλό και γλυκό τόνο Κάποιο άλλο είναι, είναι δηλαδή σαν να παίρνεις τα δεδομένα του κόσμου και να τα μεταφράζεις μέσα από ένα μετρικό σύστημα αλλοδιών το οποίο λειτουργεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να οργανώσει αυτόν τον κόσμο όχι μέσα από την εξωτερική του μίμηση ή από, ή από την... Το, το, την ένταση του πάθους, αλλά οργανώνοντάς το με αυτό τον τρόπο. Απομένει αυτό που δίνεται στην τρίτη διάσταση και είναι οι άπειρες μεταβαλώμενες αισθήσει. Ανάλογα με το συγκεκριμένο χρώμα, την απόσταση, το φως, είναι αυτή η σύνθετη πολύπλοκη ύλη που πρέπει να ανακθεί στους ελάχιστους όρους. Αυτό λοιπόν κάνει κάνει τη διαδικασία των ελάχιστων όρων και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ελάχιστοι όροι μπορούν να εντυπωθούν. Ε, απομένει αυτό που δίνεται στην τρίτη διάσταση. Εκείνοι άπειρες μεταβαλώμενες αισθήσει ανάλογα με το συγκεκριμένο χρώμα, την απόσταση, το φως. Από τα χωρίσματα που δημιουργούνται από τι μαύρε γραμμέ, κάποια είναι παραλλαγέ του άσπρου. Λευκά, πιο θερμά, στα οποία έχει αναμειχθεί λίγο κίτρινο. Πιο ψυχρά, στα οποία έχει αναμειχθεί λίγο γαλάζιο. Είναι παραλλαγέ ποσοτήτων φωτό που έχουν αναχθεί σε διαφορετικέ ποιότητε χρώματο. Διαφορετικέ, όπω μπορούν να είναι διαφορετικοί δύο αριθμοί που λέγαμε, που όμω όσα αριθμοί δεν διαφέρουν ο ένα από τον άλλον. Σε τι χρησιμεύουν οι μαύρε γραμμέ. Δίχως αυτές τις τομές, τα χρώματα θα συνόρευαν μεταξύ τους, θα επηρεάζονταν το ένα με το άλλο. Μεταξύ των αξιών, για τον Μόντριαν δεν πρέπει να υπάρχουν σχέσεις ανταγωνισμού, αλλά μετρικές, αναλογικές. Δεν είναι αισθήσει είναι ο που πρέπει να τις αξιολογήσει. Η πρόσληψη ενό χρώματος δεν μεταβάλλεται. Η αξιολόγηση του προσαρμονόμενου χρώματος μεταβάλλεται με το εύρο καλυπτόμενης περιοχή. Ορθογώνιο, λιγότερο ή περισσότερο έτονο σε ύψο και πλάτο. Δυο ζώνε διαφορετική έκταση, ένα τετράγωνο μεγάλο και ένα μικρό, δίνονται ω ίσε αξίε όταν διαφορά έκταση αντισφραθμίζεται από διαφορετικά βάθη τονισμού κατά αναλογία. Φτιάχνει δηλαδή ένα σύστημα ολόκληρο το οποίο απεικονίζει αυτά τα στοιχεία, και το οποίο είχε ενδιαφέρον, διότι απομακρύνεται από τη δεδομένη αλήθεια ιεράρχηση. Τα συστήματα, γι' αυτό μου μου άρεσε πάρα πολύ στους πιο προοδευτικούς κύκλους, διότι στα έργα του το κόκκινο και το μπλε και το κίτρινο και το άστρο συμμετείχανε εξίσου. Δεν υπήρχε μια ιεράρθηση ενός πράγματος που διέταζε τα άλλα να υπακούσουν. Οπότε υπήρχε αυτή η δυνατή συμμετοχή και των τριών χρωμάτων του μαύρου σε ένα σύστημα το οποίο καθόριζε τον τρόπο με τον οποίο όλο αυτό θα διαμορφωνόταν. Η συνείδηση της πολιτιστικής ευθύνης του καλλιτέχνου μετατρέπει τη ζωγραφική σε σχεδιασμό κοινωνικής ζωής. Δεν είναι μια ουτοπική κοινωνία χωρίς αντιθέσεις αυτή που οραματίζεται, αλλά μια κοινωνία ικανή να επιλύει με τη λογική και χωρίς να προσφέρει σε βία τις αντιθέσεις της. Γι' αυτό στο μυαλό του η ζωγραφική του εντάσσεται σε μια τέλεια πολεοδομία. Η πόλη που ονειρεύεται είναι ο ζωτικό χώρος μιας κοινωνίας της οποίας η πράξη, επειδή είναι καθαρό προϊόν της συνείδησης στην ολότητά της, θα είναι συγχρόνως ορθολογικές, ηθικές και αισθητικές. Αυτό το σύστημα προσπαθεί να βγάλει και στα περιοδικά και στα κείμενα που γράφουνε προσπαθεί να συνδέσει αυτό το πράγμα ε, ξαναλέω ότι είναι σημαντικό το ότι με την εμπειρία των τεσσάρων ετών του, του παγκοσμίου πολέμου έχει την ανάγκη να ξαναβρεις αυτά τα τρία πράγματα τον ορθολογισμό, την ηθική και την αισθητική μόνο που η αισθητική δεν είναι η αισθητική η ατιθάσευτη, η, η εμπαθή. έχει πάρει τώρα τη σειρά της και το κόκκινο είναι πολύ κόκκινο και πολύ ωραίο κόκκινο αλλά μπαίνει μέσα στη ζώνη που τη αντιστοιχεί. μετά τον ναζισμό που αναγκάζεται και φεύγει στην Αμερική με την επικράτηση αυτή στην Ευρώπη έρχεται σε επαφή με έναν άλλο κόσμο έρχεται σε επαφή με τους ουρανοξίστες της Νέας με την τζάζ πολύ με την τζάζ η οποία επειδή έχει το, φτυχίο, το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού εδώ βλέπετε ότι και ο ίδιος στα δύο πολύ όμορφα τελευταία έργα που θα σας δείξω ας βάλουμε το κούμπα ουβερτούρου γι' το έτσι και το λένε το μπρό Άλλο ο μουσικό να το παίξει, αν δεν πάρει την παρτιτούρα. Δεν σημαίνει παρτιτούρα ότι του νεκρώνει το αίσθημα. Σημαίνει ότι για να παιχτεί μια ορχήστρα, να παίξει τα οργανά τη, χρειάζεται μια παρτιτούρα ποιο παίζει τι, πότε, πώ και γιατί. Μέσα εκεί, αυ αυτό κάνει ο Μοντριάν. Ειδικά στα τελευταία του έργα που αρχίζει και ζωντανέ το 1944. Πεθαίνει, φτάνει το 40 με το 1944, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, με την επαφή, η με τζαζ, έρχεται και λειτουργεί μέσα από αυτόν τον τρόπο. Αυτοί τώρα, κλείνω το μοντιά, αυτοί για να βγάζουν και ένα περιοδικό τότε στυλ γύρω από το οποίο συσπυρώνεται ολόκληρη ομάδα, βγάζουν μανιφέστα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, συμμετέχουν όλοι αυτοί, κοιτάξτε πάλι και τον Βαντερλέκ, ο Βαντερλέκ, βέβαια, δεν έχει το εκτόπισμα του Μοντριά και δεν έχει κυρίω τι πνευματικέ ανησυχίε του, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι που κάνει από τη μεταγραφή τη εξωτερική πραγματικότητα με του εργάτε έξω από το εργοστάσιο, το εργοστάσιο, τη μεταγραφή σαν αυτά τα γαϊδουλάκια που λέγαμε πριν από την Ισία, ένα αντίστοιχο για να φτάσει σε αυτέ τι δομέ. Βαντερλέκ είναι πάλι και αυτό και ένα ωραίο καρτούν που φτάνει στο τελικό έχοντας περάσει τα στάδια σε μία μοντριανικής αισθητική άποψης εργαστηρίου. Ο Βαντέρσμπεργκ έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κάνει και έχει φτιάξει και κτίρια γιατί το αυτός ο αρχιτέκτονας Οπότε έχουμε πολύ ενδιαφέρουσε κατασκευέ. κατασκευές. Κοιτάξτε ένα dance καταπληκτικό, όπου έχει τα σεπαρέ που κάθονται οι θαμώνες και την πίστα του χορού σε μία μοντριανική αντίληψη. Δυστυχώς καταστράφηκε αυτό στον πόλεμο, στο Στρασβούργο ήτανε. Αλλά είναι μοντριανική η αντίληψη και βέβαια, αν βρεθείτε <coughs> στην ουτρέχτη, <coughs> να πάτε να δείτε την οικία Σρέντερ, του Γκέριτ Ρίτβελτ που ανήκει στο κίνημα του Δεστήλ γιατί είναι ένα πραγματικά αριστοκτηματικό κτίριο δεδομένου ότι αξιοποιεί αυτές τις αρχές στην αρχιτεκτονική. <Στονίκη> ε, δουλεύει μέσα από την παλέτα αυτή τη χρωματική <Στονίκη> του Δεστήλ. <The Steel. Στονίκη> στο κτίριο <Στονίκη> θα το ξαναδείξω <Στονίκη> έτσι. Γκέριτ Ριτβελτή είναι ο αρχιτέκτονας mm. συνεργάστηκε με τον Φαντέσβουκ σε πολλά κτίρια, αυτό είναι δικό του Σρέντερ είναι ο ιδιοκτήτης αυτός που το παράγγειλε και λέγεται Υκεία Σρέντερ υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό στο διαδίκτυο το έκανε το 1924 είναι πάρα πολύ όμορφο το κτίριο δουλεύει μέσα από την παλέτα αυτή και ε, δείτε για παράδειγμα τα σχέδια την οργάνωση αυτή της μιας λυτής αισθητικής στην οποία περνάνε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτές είναι οι διαφορετικές όψεις του κτιρίου σχεδιαστικά και εδώ είναι ένα τρισδιάστατο που μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα ορθογόνια. Φανταστείτε τα δηλαδή εδώ να δημιουργούν το χώρο. Το κάτω, ο κάτω όροφος είναι πιο συντηρητικό γιατί η πολιοδομία της Χάγης είχε πολύ αυστηρό πλαίσιο για, το, το, για τον κάτω όροφο στον πάνω όροφο όμως υπάρχει αυτή η διαδρομή στον κάτω όροφο, κοιτάξτε ακόμα και στα σχεδιάκια για την κίνηση του ανθρώπου γύρω από το κλιμακοστάσιο το μαύρο είναι αυτό η σκάλα που πάνω την κίνηση και πόσο ενδιαφέρον έχει αυτή η διαδρομή και το άνοιγμα προς τα διαφορετικά δωμάτια το ωραίο όμως είναι πάνω στο επάνω όροφο όπου στον επάνω όροφο υπάρχει η δυνατότητα κινητών πετασμάτων κοιτάξτε εδώ που λέει partitions closed εδώ δηλαδή έχουν κλείσει τα πετάσματα και έχει απελευθερωθεί όλος ο χώρος και είναι ενιαίος ενώ εδώ να, εδώ, partitions opened αυτό μάλλον είναι ενιαίος γίνεται multipurpose κανένα πέτον, τίποτα όλος ο χώρος ελεύθερος partitions closed, τα κόκκινα, τακ τακ τα Δημιουργείται η αυτονομία του κάθε χώρου. Πολύ προχωρημένες λύσεις για το 1924 και πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο στείνεται αυτή η αντίληψη του ντεστήλ πια περνώντας στην αρχιτεκτονική. Η λεπτομέρεια του κτηρίου είναι ενδιαφέρον σε αν πάτε που δηλαδή και φωτογραφίζετε, γιατί υπάρχει αυτός ο κάναβος για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή μέσα από κάθε λεπτομέρεια, και βεβαίω τα έπιπλα μου είχε σχεδιάσει ο Ρίτφελτ, ήταν αντίστοιχη αισθητική. Ο Ρίτφελτ έχει κάνει και αυτή την πολύ γνωστή καρέκλα yeah. του Gerrit Ρίτφελτ. Είναι αυτή η καρέκλα του Δεστήλ. Έχω yeah. κάτσει και είναι yeah. πάρα πολύ άδικο, σα πληροφορώ. Δεν είναι Μάκηλτο αυτό. Όχι. Είναι Γκέριτ Ρίτφελτ. ο Ολλανδό. Μοιάζει yeah. με κάποιε άλλε του yeah. Μάκηλτο, οι yeah. οποίε είναι πιο διακοσμητικέ όμω. Yeah. Εδώ είναι ο κάναβος, είναι οι γραμμέ του Μοντριάν, οι μαύρε, για τα στελέχη κόκκινο, μπλε και κίτρινο για τα τελειώματα το κόψιμο. Έχει μια ειλικρίνη δομή της και έχει κάνει και άλλα πολύ ωραία έπιπλα ο Ρίθβελτ που είναι πάρα πολύ μοντέρνα να σκεφτείτε ότι είναι 100 χρόνια πριν. Το εσωτερικό της οικείας Σρέντερ αντίστοιχα έχει αυτά τα έπιπλα και την χρήση των χρωμάτων. Έχει πολύ ενδιαφέρον yeah. ε, και από ό,τι μου έχουν πει όσοι έχουν πάει στον χώρο ε, και τα φωτιστικά ακόμα Λειτουργούν μέσα από την έννοια του κανάμπου και το λευκό, είναι πάρα πολύ ευχάριστο χώρο, οπότε, με τι εφαρμογέ κλείνουμε το θέμα του Μοντριάν και πάμε στο, στον αντίποδα, δηλαδή στην οργανική γεωμετρία στο Μπαουκάου, στην ίδια περίοδο έχουμε. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, που είναι ο Παούλ Κλέρ. Ε, και εδώ έχω πάλι τη διευκοκειμενική λειτουργικότητα της μορφής, αλλά εδώ έχω κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχω μια αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο ε, η μελέτη του κόσμου που με περιβάλλει και κυρίως του φυσικού κόσμου μου αποκαλύπτει μια πραγματικότητα που είναι πολύ πέρα από την ορατή και αυτός γεννήθηκε όπως είπαμε την καετία του 70 πέθανε το 1940 ε, τα έργα του έχουν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο απεικονίζουν αυτά αυτός είναι μουσικός εξαιρετικός παίζει βιολή, έχει παίξει 12 χρονών έχει παίξει στη συμφωνική της Βέρνης έξω από τη Βέρνη γεννιέται οπότε έχει μουσική παιδεία όσο κανένα ένας άλλος από αυτούς τους ζωγράφους και όταν πάει στην νησία το 11 το 11 που πάει στην νησία 32 χρονών Εκεί αποφασίζει τι γίνεται, αποκλειστικά ζωγράφος. Λοιπόν. Ε, και ήταν και καλός πατέρας νοικοκύρη άνθρωπος και ασχολιόταν συνέχεια με τον κήπο, με τον Φέληξ, το παιδί του, το εδώ βλέπετε, του βλέπετε, του στον κήπο. Έτσι. Ε, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και με το των παιδιών. Πάρα πολύ. Καθόταν εκεί με τα βαθιστήρια του, με το παιδί του, με το ένα, με το άλλο. Και ε, αισθανόταν ότι το παιδί. Ερμηνεύει τον κόσμο μέσα από τις εικόνες και όχι τις έννοιες. Ο μεγάλος ερμηνεύει τον κόσμο μέσω των ενιών, Ο, το παιδί μέσω των εικόνων. Οπότε αυτή η σταδιακή πορεία από τη μία εικόνα στην άλλη, δημιουργούσε και μία μυθολογία. Η τέχνη δεν αποδίδει τώρα το ορατό, το πραγματοποιεί. Ο ζωγράφος δεν αποτυπώνει τη φύση, λειτουργεί όπως αυτή μέσα της σαν αναπόσπαστο τμήμα της και βεβαίως έχει βγάλει επειδή όλα αυτά έπρεπε να τα συστηματοποιήσει για να τα διδάξεις σε ένα πράγμα πρέπει λίγο να το συστηματοποιήσει. έχει βγάλει κάποια πάρα πολύ όμορφα βιβλία στην ιστορία της τέχνης μεταξύ των οποίων το παιδαγωγικό σημειωματάριο ε, δεν ξέρω αν θα το βρείτε μπορώ να σα το στείλω σε PDF γιατί σιγά μην υπάρχει τώρα αυτό ξαντλημμένο θα είναι. Ε, και τα δύο ημερολόγια του Bauhaus που και τα μαθήματα στο Bauhaus θα έχει βγάλει η Μέλισσα είναι άρα δεν ξέρω τι μπορείτε να βρείτε από κλαίε αλλά υπάρχει πολύ καλό υλικό αγγλικά μπορείτε να βρείτε διάφορα αυτό εδώ το έχει μεταφράσει ο Λαγόπουλος, ο σημειολόγος σε μια εξαιρετική μετάφραση μια απίθανη έκδοση εκδόσεις, πάνω στη δεκαετία του 70 στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει πια το ξανάβγαλε η Ένωση Καλλιτεχνικών Μαθημάτων αλλά σε μία άφλια μετάφραση. Για τον καλλιτέχνη η επικοινωνία... Αυτό λοιπόν είναι το παιδαγωγικό σημειωματάριο. Εμέσω, ε, κάνω αναφορές τώρα στο έργο του ΤΚΛΕ μέσα από τη διδασκαλία του και το σημειωματάριό του. Για τον καλλιτέχνη η επικοινωνία με τη φύση εξακολουθεί να είναι ο βασικότερος όρος. Ο καλλιτέχνης είναι άνθρωπος, φύση, αυτός ο ίδιος... Τμήμα τη φύση, μέσα στο φυσικό διάστημα. Η δήλωση αυτή, γραμμένη στα 1923 από τον Πάου Κλέ, ήταν το light like motif μια δημιουργική ζωή που εμπνεόταν σχεδόν εξίσου από τη ζωγραφική και από τη μουσική. Ο άνθρωπο ζωγράφιζε και χόρευε πολύ πριν μάθει να γράφει και να κατασκευάζει. Οι έννοιε τη μορφή και του τόνου είναι η πρωταρχική του κληρονομιά. Ο Πάου Κλέ συγχώνεψε αυτέ τι δύο δημιουργικέ τάσει σε μία ενότητα. Οι μορφέ του προέρχονται από τη φύση, Εμπνευσμένε από την παρατήρηση του σχηματισμού και της κυκλικής αλλαγή, αλλά η εμφάνισή του ενδιαφέρει μόνο εφόσον συγχωρίζουν μια εσωτερική πραγματικότητα που παίρνει νόημα από τη σχέση με τον κόσμο. Υπάρχει μια κοινή συμφωνία μεταξύ των ανθρώπων για τη θέση και τη λειτουργία των εξωτερικών γνωρισμάτων. Μάτι, πόδι, σκεπί, Ξάρτια, άστρο. Στι ζωγραφιέ του Παουλ χρησιμοποιούνται όλα αυτά σαν φάρι που φωτίζουν πέρα από την επιφάνεια, σε μια πνευματική πραγματικότητα. Ακριβώς όπως ένας μάγος κάνει τις ταχυδακτηριοργίες του με αντικείμενα τελείως καθημερινά, σαν τα χαρτιά, τα μαντήλια, τα νομίσματα, τα κουνέλια, έτσι και ο Παλούκλέ χρησιμοποιεί τα γνώριμα αντικείμενα σε παράξενες σχέσεις για να υλοποιήσει το άγνωστο. Οι συμβολιστέ, εξπρεσιονιστέ και κυβιστές κατά την πρώτη δεκαετία είχαν ήδη θέση που αμφισβήτησε την αξία του ακαδημαϊκού νατρουαλισμού. Η ζωγραφική του έβλεπε κάτω από την επιφάνεια με την αναλυτική ματιά τη ψυχολογία και τον ακτίνων Χ. Αλλά σε πολλά επίπεδα, φιγούρες του Κίρνων και του Κοκόσκα ή ταυτόχρονε όψει του Μπράκ και του Πικάσο ήταν αναλυτικέ δηλώσει που έμεναν στατικά πάνω στο Μουσαμά. Οι φιγούρε του Κλέ. Και οι μορφές του δεν είναι μόνο διαφανείς, σαν να βλέπονται μέσα από ένα φθοροσκόπιο, αυτό που βλέπουμε τι ακτινογραφίας με το φθοροσκόπιο. Υπάρχουν μέσα από ένα μαγνητικό πεδίο από διασταυρούμενα ρεύματα, γραμμές, μορφές, κυλίδες, βέλη, χρωματιστά κύματα, όπως σε μια συμφωνική σύνθεση το κυρίαρχο θέμα μετακινείται από παραλλαγή σε παραλλαγή στις σχέσεις του με άλλα αντικείμενα πάνω στο μουσαμά. Machine, για παράδειγμα, είναι αλλιώτικο από όλα τα άλλα πουλιά μέσω της σχέσης του με τον ημάντα μετάδοσης, με τη μανιβέλα, με τις μουσικές νότες που αιωρούνται στον αέρα. Χωρίς αντιφάστη, ο Κλέ μπορούσε να διακυρίσει την επικοινωνία με τη φύση σαν την ουσία της δουλειάς του, αλλά μπορούσε επίσης να λέει ότι κάθε αληθινή δημιουργία είναι κάτι που γεννιέται από το μηδέν. Στο έργο του «Το δωμάτιο και κάτοικοί του» του 1921 αναγνωρίζει κανείς τις ανείδεις του πατώματος, το κούφωμα του παραδείρου και την πόρτα, καθώς και τα πρόσωπα μιας γυναίκας και ενός παιδιού. Όμως δεν αποτελούν παρασημεία αναφοράς σε έναν κόσμο από γραμμές, βέλη, αντανακλάσεις, αυξομοιώσεις που αποκαλύπτουν ειστικτοδό στη μυστηριώδη σχέση άνθρωπος-καταφύγιο που έχει καθορίσει την πορεία του πολιτισμού. κατέστησε την παραγωγή με την επαγωγή. Μέσα από την παρατήρηση και της πιο ελάχιστη εκδήλωση μορφή και αλληλεξάρτηση, μπορούσε να συμπεράνει το μέγεθο τη φυσική τάξη. Ενέργεια και ύλη. Ό,τι κινεί και ό,τι κινείται, είχαν την ίδια σημασία σαν σύμβολα δημιουργία. Αγαπούσε το φυσικό γεγονό, γι' αυτό και γνώριζε τη σημασία του στην παγκόσμια διάταξη. Και με το ένστικτο του πραγματικού εραστή, του ήταν αναγκαίο να καταλαβαίνει ότι αγαπούσε. Το αντιληπτό, αναλυμένο φαινόμενο το διερευνούσε μέχρι η σημασία του να είναι αναμφισβήτητη. Στο έργο του Παγκλέε είναι που συγχωνεύονται οι επιστήμοι και οι τέχνη. Στους μαθητές του πρότεινε να επιδιώκουν την πιστότητα αναπτερωμένη από τη διέστηση. Ο ζωγράφος Παγκλέε δεν μπορούσε παρά να γίνει δάσκαλος, Με την αρχική σημασία που έχει η λέξη διδάσκω στα γοθικά, τάγκου σύμβολο. Η αποστολή του δασκάλου είναι να παρατηρεί αυτό που περνά απαρατήρητο από το πλήθο. Ερμηνεύει σύμβολα. Όταν ο Γκρότου έφτιαχνε το πρόγραμμα μαθημάτων του Μπαου Χάου, ξανά δίνει στη λέξη δάσκαλου τη βασική σημασία. Ο Καντίνσκι, ο Κλέ, ο Φάνεγκερ, ο Μογόλη, ο Νάγκη, ο Σλέμερ, ο Άλμπερτ που δίδαξαν εκεί, επεξηγούσαν το ορατό σαν ερμηνευτέ των συμβόλων μια θεμελιώδους οπτικής και δομική τάξη που ήταν αμαυρωμένη από αιώνε λογοτεχνική αλληγορία. Σε αυτή την κοινότητα οδηγητών, ο Πάου Κλέρι διάλεξε για τον εαυτό του το καθήκον να υποδείξει καινούριου δρόμου μελέτη στο Σύμβολο τη φύση. Παρατηρώντα την οπτική φυσική παρουσία, το εγώ καταφέρνει διαισθητικά να βγάλει συμπεράσματα για την εσωτερική ουσία. Ο σπουδαστή κανού τεχνών θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από εκλεπτισμένο φωτογραφικό φακός, εξασχημένο να καταγράφει την επιφάνεια του αντικειμένου έπρεπε να συνειδητοποιήσει ότι είναι παιδί αυτής της γης αλλά συγχρόνως και παιδί του σύμπαντος δημιούργημα ενός άστρου ανάμεσα στα άλλα αστέρια με τη γραμμή μια ενεργητική γραμμή που κινείται ελεύθερα σεριανώντας με τη θέλησή της χωρίς σκοπό ο φορέας είναι ένα σημείο που μετακινείται η ίδια γραμμή με φόρμες που τη συνοδεύουν η, η ίδια γραμμή περιγράφοντας τον εαυτό της δύο δευτερεύουσες γραμμές η κύρια γραμμή φανταστική μια ενεργητική γραμμή που περιορισμένη κινείται ανάμεσα σε συγκεκριμένα σημεία. Μια μέση γραμμή που βρίσκεται μεταξύ της κίνησης του σημείου και της επίδρασης της επιφάνειας. Και αρχίζει να δουλεύει το σημείο... Τη γραμμή, ενεργητικές γραμμές, παθητικές γραμμές, ενεργητικές επιφάνειες, παθητικές επιφάνειες, περιοχή, γάμα, μετατόπιση του σημείου, γραμμικά ενεργητικό. Είναι σαν να το παρατηρεί τον κόσμο που τον περιβάλλει και ο κόσμος αυτός διακατέχεται από δυνάμεις που οδηγούν στα φαινόμενα. Ο, ο, ο απλός άνθρωπος βλέπει τα φαινόμενα. Βλέπει το δέντρο, την ανάπτυξή του, το λουλούδι, το φύλλο, τον άνεμο, την αστραπή, το σύννεφο, την βροχή. Πίσω από αυτά όμως υπάρχουν δυνάμεις, δυνάμεις που έλπουν, δυνάμεις που αποθούν, δυνάμεις που συγκρούονται, που δημιουργούν τα φαινόμενα. Ο Κλε είναι σαν να ψάχνει να βρει αυτές τις δυνάμεις και να βρει, να συντάξει δηλαδή το οπτικό λεξιλόγιο που θα δις κατανοήσουμε όχι μέσω των φαινομένων αλλά πίσω από τα φαινόμενα. Οπότε όλο το σημειωματάριο, αυτό ήταν το πρωτότυπο που πενταγόγησε Σκίτσερν που έχει αυτό το σχέδιο, που μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δυνάμει. Πρωτόκονα δομημένοι ρυθμοί που βασίζονται στην επανάληψη τη ίδια μονάδα, αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω. Πολύ πρωτόγονο δομημένο ρυθμό, στη διπλή κατεύθυνση αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω. Αυτό ο ρυθμός βρίσκεται μια βαθμίδα ψηλότερα. Η μονάδα του ονομάζεται 1-2, 1-2, 1-2. Αν γράψω στη θέση του 1-2, 1-2 ότι αυτό ισούται με 3 συν 3 συν 3. Δηλαδή πάλι επανάληψη μια μονάδα. Οριζόντια και κάθετα σύνολα. Γραμμική παραλλαγή. Σε όλε αυτέ τι σειρέ αριθμών μπορεί κανεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει τμήματα χωρί να αλλάξει το ρυθμικό του χαρακτήρα που βασίζεται στην επανάληψη. Μετά μιλάει για τι υλικέ δομέ, στη φύση. Ο διαμερισμό των μικρότερων ανανοήσιμων σωματιδίων. Τα σωματίδια των οστών είναι κυταροειδή ή σωληνοειδή. Ο συνδεδτικό ιστό είναι δομημένο. Το οστούν είναι παθητικό, ο τένοντας είναι ενεργητικός. Το οστούν δεν κινείται από μόνο του, κινείται μέσω του τένοντα που επενεργεί με μια δύναμη πάνω σε αυτό. Κάνει διάφορα σκιτσάκια που τα δείχνει αυτά. Δείχνει πως συμπεριφέρεται ο μυς στο οστούν. Περνάει αυτά σε μια διαδικασία αυτόνομης μυϊκής λειτουργίας και βλέπει τον τρόπο που δουλεύει αυτό στο σύμπαν. Το έργο γίνεται πέτρα πάνω στην πέρτα. πέτρα, από το στερεόγκο κομμάτι. κομμάτι. Το έργο σε ανθρώπινη πράξη είναι τόσο παραγωγικό όσο και δεκτικό. Έχει διάρκεια. Δυο παράλληλε γραμμέ όταν το μάτι τη συναντάει ορθογώνια. Σιδηροδρομικέ γραμμέ. Δυο παράλληλε γραμμέ όταν το μάτι τη συναντάει από αποκλίνουσα οπτική γωνία. Σιδηροδρομικέ γραμμέ. Οι ίδιε γραμμέ ειδωμένε από την πρόσωψη. Η έννοια του χώρου. Ξεφιλίζω το συγγραμματάριο. Για να δείτε όλα αυτά που κάνει μετά στα έργα του. Είναι η προσπάθειά του παρατηρεί τον κόσμο συντάσσει το λεξιλόγιο και αναδημιουργεί το δικό του κόσμο με αυτό το λεξιλόγιο. Οπότε και με μια πολύ βαθιά ποιτική το κάνει αυτό. «Μοιάζεται πολύ για την ισορροπία του», γράφει στο σημειωματάριο. «Υπολογίζει τη βαρύτητα από εδώ και από εκεί. Αυτός είναι η ζυγαριά. Η ουσία του ζυγού είναι η διασταύρωση του κάθετου και του οριζόντιου. Εδώ διαταράχτηκε η ισορροπία. Να το αποτελεσμά της. Διόρθωση τις διαταραχή μέσω της, της αντίθετη επιβάρυνσης και τα αντίθετο της αποτέλεσμα. Συνδυασμός και των δύο αποτελεσμάτων ή διαγώνει ο Συμμετρική ισορροπία ως επιδιόρθωση. Αυτά δηλαδή όλα τα ίχνη που βλέπουμε δεν είναι ό,τι απεικονίζει όπως το Βαντερλέκ τα γαϊδουράκια ή τους εργάτες και τα απλουστεύει ή ο μοντριάντα δέντρα, είναι ότι παρατηρώ σαν ένα φυσιοδίτης, σαν ένα επιστήμονας, σαν το παιδί που ανακαλύπτει τον κόσμο και παρατηρώντας το, κατανοώ τις δυνάμεις, συντάζω το λεξιλόγιο και αρχίζω και αναπαριστώ αυτόν τον κόσμο, των δυνάμεων που με περιβάλλουν. Και ο σκηνοβάτη. Ο μπορεί να είναι ένας άγγελος με μεγάλη καρδιά που μας φέρει το πρωινό μας κάθε πρωί όταν είμαστε άρρωστοι. Σύμβολα του στατικού τομέα είναι η στάθμη θέση και ο ζυγός. Η στάθμη κατευθύνεται προς το κέντρο της γης με το οποίο είναι συνδεδεμένη κάθε υλικά κατασκευασμένη ύπαρξη. Υπάρχουν όμως περιοχές με άλλους νόμους και καινούργια σύμβολα. Το βουνό, το νερό, ο αέρας, το βουνό, η δυνάμεις. Είναι ενδεικτική αυτή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καμπύλη κίνηση, την οποία μετά τη δουλεύει στον αέρα, στο νερό, η αίσθηση των ποδιών ενός κολυμβητή. Ένας ρυθμός με χαλαρό διαμερισμό στη γη Πώς δουλεύει στο βουνό. Αν βρεθείτε ποτέ στην Ελβετία, στη Βέρνη, έξω από τη Βέρνη, ο Ρέντσο Πιάνο έκτισε το Centrum Paul Kläε, που είναι ένα μουσείο γιατί η εγγονή του ε, έδωσε το 40% της παραγωγής, γύρω στα 700 έργα, τα χάρισε στο ελβετικό κράτο, με την προπόθεση να χτιστεί ένα μουσείο να τα στεγάσει, και χτίστηκε το Centrum Paul Kläε, Ρέντσο Πιάνο. Το 2005 γενιάστηκε αυτό και κοιτάξτε την αρχιτεκτονική του Ρένσο Πιάνο, εδώ, που συνομιλεί πρώτον με τη φύση. Τι είναι η φύση, είναι λόφι όπου υψώνονται, χαμηλώνουνε, υψώνονται, χαμηλώνουνε, χαμηλώνουν και λίγο παρακάτω γιατί έχουν νεριάκια. Ριάκια με μικρά ποταμάκια που κυλούν, γι' αυτό και το κτίριο πηγαίνει και κάτω από την επιφάνεια του χώματος. Άρα έχω ένα κτίριο που συνομιλεί με τις λοφοσυρέ της περιοχής και συνομιλεί με τα ημερολόγια του Κλέρε και τον τρόπο με τον οποίο δίνει αυτές τις κιματιστές απολήξεις αέρας, νερό, γη και μετά βυθίζεται και στη γη όλο αυτό. Κοιτάξτε είναι βιοκλιματικό το κτίριο, είναι εξαιρετικό κτίριο και μέσα είναι εξαιρετικό γιατί αφήνει το φως και είναι αυτή η επαφή με τη φύση, επειδή είναι και βιοκλιματικό, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο εμπνέεται από το έργο του κλαίε, εμπνέεται από τη σχέση με το φυσικό τοπίο και διαμορφώνεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σύγχρονο κτίριο στη βέλη. Αυτό γεννήθηκε σε ένα κοριό το ΜΜΟΥΕΝΤ έξω απ' τη και σε ένα προάστημα <Ρι> της Δεύνης είναι αυτό. Ε, αν βρεθείτε να πάτε και για το ίδιο το κτίριο, αλλά και για τη συλλογή. <Ρι> είναι γύρω στα 700 έργα και πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Κοιτάξτε αυτόν τον κυματισμό που λέγαμε και την ενσωμάτωση με τη φύση. Το βέλος. Ο πατέρας του βέλους είναι η εξή σκέψη. Πώς θα επεκτείνω την επικράτειά μου εκεί. Δηλαδή τι είναι το βέλος Η ανάγκη μου να πάω εκεί Είναι το βέλος Μέχρι αυτό το ποταμό Αυτή τη λίμνη, εκείνο το βουνό Η αντίθεση ανάμεσα στην ιδεατή ικανότητα του ανθρώπου Να περνάει από το υλικό στο μεταφυσικό Και στη φυσική του αδυναμία Είναι η πηγή της ανθρώπινης Τραγικότητας Αυτή η αντινομία μεταξύ τη δύναμης Και της αδυναμίας Είναι η διαδικότητα του ανθρώπου Είναι μισός φτερωτό. Μισό φυλακισμένο. Αυτό είναι ο άνθρωπο. Η σκέψη σαν μεσάζοντα μεταξύ γης και κόσμου. Όσο μεγαλύτερο, το ταξίδι, όσο μεγαλύτερο το ταξίδι, τόσο πιο αισθητή η τραγικότητα. Να πρέπει να γίνει κίνηση και να μην είσαι κιόλα. Η συνέχεια ταιριάζει. Πώ θα ξεπεράσει το βέλο τη προστριβέ και τα εμπόδια, χωρί να φτάνει ποτέ τελειωτικά ω εκεί όπου η κίνηση είναι χωρί τέλο. Η κατανόηση ότι εκεί που υπάρχει μια αρχή δεν υπάρχει ποτέ το άπειρο. Παρηγοριά, λίγο πιο πέρα από ό,τι είναι συνηθισμένο, από ό,τι είναι μυνατό. Βγάλτε φτερά βέλη για να συναντηθείτε και να ξεχυθείτε, ακόμα και αν κουραστείτε, χωρίς να πετύχετε το στόχο. Το πραγματικό βέλος αποτελείται από κορμό, από μύτη, από φτερά. Το συμβολικό βέλος είναι διεύθυνση και μύτη και φτερά. Καταλαβαίνετε τι κάνει. Από τη φύση το περνάει στον άνθρωπο, στις έννοιες του, στις αγωνίες του, στην οντολογική του διαδρομή και προσπαθεί αυτό να το κάνει λεξιλόγιο. Το βέλος είναι η ανάγκη μου να πάω πιο εκεί, να κινηθώ ακόμα κι αν είμαι ακίνητος. Και μετά αυτά τα βέλη αρχίζουν και περνάνε μέσα στα αέρια. του μαύρου βέλους συνίσταται στην ανωδική εξέλιξη από δεδομένο ή υπαρκτό ή τωρινό άσπρο σε προσθετικό, ενεργό ή μελλοντικό μαύρο από το οποίο παίρνει ενέργεια γιατί όχι και αντίστροφα Τα έργα του Χλέ έχουν μια τη λυρική ποιητική είναι, είναι, είναι πολύ όμορφα έργα δεν είναι εύκολα στην πρόσληψή τους αν δεν έχετε ένα κλειδί αυτό που προσπαθούμε τώρα να αποκτήσουμε ξεφυλίζοντας τα ημερολόγια και τις σημειώσεις που έχω κάνει κι εγώ είναι δύσκολα αλλά τα αισάνεται ο καθένας γιατί όλοι έχουμε σανθεί αυτή την ώρα του δειληνού όπου η ζεστασιά και τα θερμά χρώματα της ημέρα σιγά σιγά υποχωρούν και φεύγουν και χάνονται και δίνουν τη θέση τους τα χρώματα της νύχτας που, που τα επέστη γαλάζια γίνονται τα μοβ του βραδινού. Οπότε εδώ έχω αυτό το πράγμα. Έχω το χωρισμό του δειλινού, όπου η μέρα και η νύχτα δίνει μια τη θέση της στην άλλη. Έχει κυκλοφορήσει εκτό από το παιδαγωγικό σημειωματάριο και τα πολύ ωραία ελληνικά, είχε βγει αυτό τα μαθήματα στον Bauhaus, Διεθνώς είχε βγει το The Thinking Eye, το μάτι που σκέφτεται, mm. και το The Nature of Nature, η φύση της φύσης. Είναι πάρα πολύ όμορφα βιβλία αυτά, γιατί σε αυτά μιλάει πλέον και για τον τρόπο που συγκροτεί <coughs> την αντίληψη του χρώματος και πώς αυτή η αντίληψη του χρώματος περνάει μέσα από την διαδικασία αυτή, των αρχικών κανόνων των χρωματικών αντιστοίξεων και σιγά σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο ποιητική γιατί αρχίζουν και τα χρώματα να συνομιλούν με τον αντίστοιχο τρόπο <Συκλή> με τον οποίο συνομιλούσαν οι γραμμές πριν και τα βέλη. <Συκλή> αυτά είναι από τις σελίδες και αυτά είναι πλέον τα έργα που μπαίρνει σε εφαρμογή όλες αυτές οι σχέσεις. Ο κάναβος του δεν είναι ποτέ αυστηρό, γιατί πάντα δεν είναι ο αυστηρό κάναβος του Μοντριάν, επηρεασμένος από το Σπινόζα και το Χέγκελ και το Μοντριανικό τοπίο τη Ολανδίας. Εδώ είναι ένα πιο οργανικό, μία, ένας οργανικός κάναβος. Και μπορεί να πέφτει ο Ιωαννό όπω πέφτει η νύχτα που λέει ο Μπράιαν, Είνο εδώ. Ε, καθώς περνάει η φελούκα μου στον Μήνο, εδώ έχει πάει στην Έλληκτο, και πέφτει το βράδυ, πέφτει το βράδυ και ανάβουν φωτιές οι χωρικοί και η φωτιά μέσα στη νύχτα που πέφτει και πέφτει και πέφτει είναι ένα πορτοκαλί πολύ φωτεινό και δυνατό που φεγκοβολάει ανάμεσα στα πράσινα, τα μπλε και τα μοβ που έρχονται από τον ουρανό και από το μεγάλο φως και δίνουν τη θέση τους στα χρώματα από τι όμπρες και τις σχένες που είναι τα χρώματα της γης της άμου και της Αιγύπτου. Η μεγάλη φωτιά, η μεγάλη σελήνη, ή μάλλον η φωτιά στο ολόγιο Μοφεκάρι. διαδρομές μου. Ε, λιθόστρωτο και κρυσταλλικές δρομές μαζί ένας δρόμος μονοπάτι χωριού και ένας αστρικός δρόμος υπάρχει ο κεντρικός δρόμος και υπάρχουν και αυτά που λέει sideways οι πλευρικοί δρόμοι έχω το κεντρικό μονοπάτι που είναι ευθύ καθαρό, δυνατό, χωρίς καμιά διακύμαση, με τις χαρές του, με τις λύπες του Περισσότερε χαρέ. Περισσότερα θερμά. Τα ψυχρά είναι λιγότερα. Αλλά χαρές και λίπες εναλλάσσονται με μεγαλύτερα ή μικρότερα βήματα. Προχωράω από το εδώ που είμαι να φτάσω στην απεραντοσύνη του γαλάζιου. Οι άλλες διαδρομές που μπορώ να ακολουθήσω είναι λιγότερο mainstream. Είναι πιο εναλλακτικέ, Κάποιες είναι αδιέξοδες. Κάποιες στενεύουν πολύ, κάποιες έχουν περισσότερα γαλάζια γιατί οι αποκλίνουσες διαδρομές έχουν συνήθως μεγαλύτερες δυσκολίες από τις πιο mainstream διαδρομές. Οπότε τα, οι ζώνε αυτές είναι πιο μικρές, πιο έντονης εναλλαγής, πιο τεθλασμένες αλλά και η μεγάλη διαδρομή του αυτοκινητόδρομου και οι μικρές διαδρομές των μονοπατιών και η μία και η άλλη θα με τελικά στην ένωση με την απεραντοσύνη του γαλάζιου ουρανού. Πρικισμένος με θαυμαστή και λεπτότατη φαντασία, δημιουργεί ένα μαγικό παραμύθι όπου το ορυκτό, το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, οι κοσμικοί χώροι και τα αστρικά συστήματα συναντιόνται. Δεν είναι εύκολο να βγει από τους κήπου του, κλέ. Μας περιφέρει σε δεντροφυτεμένους ελληνιακούς χώρους Σε θάμους από κοράνια Πάνω σε λίμνες αμιάντου, Ανάμεσα στα κλαδιά φαινονται τα πράσινα φωσφορικά πουλιά Τα αστέρια μέσα από την πάχνη Αυτή βρισκόμαστε σε ένα τοπίο με πυρητόλιθου, την άλλη σε μια υποθαλάσσια ξέρα στην καρδιά ενό πολύτιμου φωτό από φύκια και διαμάντια. Άλλες πάλι, φορές, περπατάμε σε ένα παλαιό μοσαϊκό ή σε ένα δάσο από σύμβολα, ικιακά ή εξωτικά που αναβλύζουν μια ελαφρά χρωματική τοξικότητα, όπω σε μια αόρατη διάσπαση. Ψάχνει το λεπτότατο ινόδιο στό των φύλλων, τη ψυχή της χλόης, το διάγραμμα κυκλοφορίας το κορμώνου στέντρου, τη γεωγραφία των νεύρων που έρπουν στο γενικό σώμα, ψάχνει τη ζωή στο στάδιο της χλοης το διαγραμμα κυκλοφοριας στον κορμωνου δέντρου, τη γεωγραφια των νευρων που ερπουν στο γίνο σωμα ψαχνει τη ζωη στο σταδιο της βλαστησης Το βέλος γίνεται τρίγωνο. Το τρίγωνο γίνεται τα του πλοίου. Η καμπύλη άρχισε από το φύλλο. Η καμπύλη έγινε ένα καρυδότσο που πλέει στον ωκεανό καθώς αναχωρούν τα πλοία κατά το φεγγάρι που τώρα είναι ψυχρό. Και την ψυχή μου που νοσταλγεί το πίσω ενώ πηγαίνω προς τον μπρος. οι δημιουργικές δυνάμεις της φύσης παρά τα φαινόμενα που γεννιούνται από αυτές η επιδίωξη του καλλιτέχνη πρέπει να είναι ακριβώς λέει ο Κλέ η διείσδυση σε αυτές τις δυνάμεις έτσι ώστε η φύση να μπορεί μέσω του ίδιου του καλλιτέχνη να γεννήσει καινούρια φαινόμενα καινούριες πραγματικότητες καινούριους κόσμους Θα μου πείτε είναι όλα τόσο ωραία? Όχι, έχει κάνει και έργα τα οποία είναι απεσιόδοξα ένα από αυτά είναι το Άντζελου Σνόβου. Πολύ όμορφο έργο που, με το, που το παρουσίασε το αγόρασε ο Βάλτερ Μπένιαμιν. <coughs> είναι χρωματιστέ κοιμωλίε, βρίσκεται στη Ιερουσαλήμ σήμερα. Το αγόρασε ο Βάλτερ Μπένιαμιν και έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο πάνω σε αυτό. Σα θυμίζω ότι το κάνει ο Κλέε μόλι έχει τελειώσει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και το γράφει αυτό το μικρό, τη μικρή αναφορά, ο Βάλτερ που το γράφει το 40 που πεθαίνει το 40 πεθαίνει και έχει αρχίσει ο δεύτερο παγκόσμιος πόλημος οπότε υπάρχει μια διάκτητη απεισιοδοξία βέβαια η γραμμή του κλαίβει επειδή έχει αυτή την παιδικότητα και τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αποδίδει όλα αυτά τα κομψά στοιχεία λειτουργίας της γραμμής εκ πρώτης όψηως μας φαίνεται χαριτωμένο αλλά δεν είναι, είναι ανησυχητικό και η εμπειρία του κλέ και η εμπειρία του Μπένιαμιν. Ένας πίνακας του κλέ, γράφει ο Μπένιαμιν, με τίτλο «Άγγελους Νόβους», δείχνει έναν άγγελο, ο οποίο φαίνεται να είναι έτοιμος να απομακρυνθεί από κάτι που κοιτάζει με επιμονή. Τα μάτια του κοιτάζουν επίμονα, το στόμα του είναι ανοιχτό, τα φτερά του είναι εντομένα. Έτσι απεικονίζει κανείς τον άγγελο της ιστορίας». Το πρόσωπό του είναι στραμμένο προς το παρελθόν. Εκεί όπου εμείς αντιλαμβανόμαστε μια λυσίδα γεγονότων, αυτός βλέπει μία και μόνο καταστροφή, η οποία και συσσωρεύει ασταμάτητα συντρίμια πάνω στα συντρίμια και τα εξφενδονίζει μπροστά στα πόδια του. Ο άγγελος θα ήθελε να μείνει, να ξυπνήσει τους νεκρούς και να ανασυνθέσει αυτά που έχουν συντριβεί». Αλλά μια θύελα φυσά από τον παράδεισο και έχει πιαστεί στα φτερά του με τόση δύναμη ώστε ο άγγελος δεν μπορεί πια να τα κλείσει. Η θύελα αυτή τον σπρώχνει με ακατανίκητη ορμή προς το μέλλον προς το οποίο έχει στραμμένη την πλάτη του, ενώ ο των συντριμιών μπροστά του υψώνεται προς τον ουρανό. Αυτή η θύελα είναι αυτό που ονομάζουμε πρόοδο. Έχει τη, δυνα... τη δύναμη. Έχει τη δύναμη ακόμα και όταν σχολιάζει τον κρίζο τη νύχτα. Εδώ είναι η χρονιά που τελειώνει ο πόλεμο. Και κάνει ένα έργο με γράμματα που είναι ένα έργο σκληρό. Γιατί μόλι βλέπει πίσω σου τέσσερα χρόνια πολέμου και εκατομμύρια νεκρών. Είναι δύσκολο αυτό. Και γράφει έχοντας once emerged from the grey of night. Έχοντας αναδειθεί από τον κρίζο της νύχτας σε ένα μικρό μέγεθος με ακουαρέλα και πένα πάνω σε χαρτί, κολλώντας και ένα σημείο χαρτί για να χωρίσει τις δύο στροφές του ποίηματος γράφει ένα ποίημα. Τα λόγια και οι εικόνες γίνονται ένα. Τώρα, γράφει εδώ, τώρα προς τον εθέρα περιτριγυρισμένο από γαλάζιο, εξαφανιζόμενο στους παγετώνες προς τη σοφία των αστεριών, έχοντας αναδειθεί από τον κρίζο της νύχτας, πιο βαρύ, πιο ακριβό, πιο δυνατό και από τη φωτιά της νύχτας, κατακλεισμένο από Θεό, αυτό το βράδυ αναδύθηκε και απλώνεται παντού. Η ωραιότερη μαζεμένη κλαίερ μετά το uh, Centrum Πάου κλαίερ στη Βέρνη είναι στο Βερολίνο, στο Μπερκρούεν, με κάποιους έχουμε πάει παρέα και θα τελειώσουμε μια σειρά από αυτό το μουσείο γιατί έχει πραγματικά αριστουργήματα. Είναι αυτό το μουσιάκι που στα παλιά στεγαζόταν απέναντι η Αιγυπτιακή Συλλογή, τώρα έχει πάει στο Νόης και έχει πραγματικά αριστοργήματα. Ένα από αυτά είναι τα ουράνια λουλούδια πάνω από το κίτρινο σπίτι. Κοιτάξτε τη δομή, τα βέλη, το σπίτι και τα ουράνια λουλούδια που ανθίζουν, τους κρυστάλλους του ουρανού που συναντάνε τα βελάκια της γης, τα φώτα και τα δροσερά βέλη που έρχονται προς το κέντρο, τα σκουρότερα βέλη που τίνουν από τη γη προς τον ουρανό και το κίτρινο σπίτι με τα λουλούδια που ανθίζουν και γίνονται ουράνιες διαδρομές. η αρχιτεκτονική της παιδιάδας όπου πολύ πριν κάνει ο Ρόφτο τα δικά του παράθυρα πολύ πριν τα κάνει ο Άλπερς μια ζώνη από λωρίδες, κατακόρυφες και οριζόντιες, παίρνουν όλα τα χρώματα της πεδιάδας, το πράσινο από το χορτάρι που δροσίζεται από το κίτρινο του ήλιου, που φέρνει από τα χρώματα του διλινού, που πέφτει πάνω από τη δροσιά της νύχτας και το γαλάζιο και όλα αυτά έρχονται μαζί να συνομιλήσουν οριζοντίως, καθέτως και να φτιάξουν αυτές τις οθόνες παράθυρα στον εσωτερικό μας κόσμο. Σίδεψαν, τα φεκάρια που μα συντρόφεψαν ξεδεύω πάλι στον Ήλιο το που πήγε βλέπω τις πυραμίδες έτσι να υψώνονται σαν τριγωνικά στοιχεία από το απότατο παρελθόν και να μπλέκονται όλα τα χρώματα των αγρών, των χωραφιών της ψάμου, του χώματος, της μέρας και της νύχτας είναι. είναι ένα χαρτί που έχει μέσα και τσουκνίδα και Πρασιμίζει ελαφρώς, γι' αυτό βλέπετε και αυτή την απόκρωση να είναι όλη, για τις ορισμένες η α... έχει αφήσει το τσουκνεδόκαρτο. Ε, είναι εφομερός μάστορας με τέτοιες τεχνικές και τα υλικά. Δοκιμάζει τα πάντα. Κολλάει, ξεκολλάει, αρωμενόκαρτα, τσουκνεδόκαρτα, κοντραπλακές, ζελατίνες. Υπότιτλοι όλο αυτό μέσα από τα κάγκελα κάποια σκοτεινές φυλακής όπου σιγά σιγά εκλοβίζεται. <Λε> ο Κλέρ δεν σχεδίασε σπίτια, ούτε έπιπλα, ούτε αντικείμενα. Με τη διδασκαλία του όμως στον Παουχάους έδωσε πρότυπα όχι πραγμάτων αλλά συμπεριφοράς. Δίδαξε πως ο σχεδιαστής παρότι σχεδιάζει και οφείλει να σχεδιάζει για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό σχεδιάζει πάντα για τη ζωή. Και της φίλη οφείλει να έχει πάντα την ολότητα, με όλες τις τρώσεις και όλα τα επίπεδα. Πράγματι, ο στόχος του σχεδιαστή μελετητή είναι να αφαιρέσει από τα πράγματα που σχεδιάζει κάθε ξένο χαρακτήρα και να τα εγκληματίσει όχι σε κάποιο χώρο τύπο αφηρημένο ή γεωμετρικό, αλλά στον πραγματικό χώρο της ύπαρξη.